Δεσποινικός, λοιπόν, στο Τεκνικό Πόλης, θα γίνει μια παρουσίαση του αυτοθεριζόμενου ραδιόφωνου ράδιο τοπία, το οποίο είχε περίπου γύρω στα 10 11 χρόνια ζωής. Η παρουσίαση είναι σε τρεις άξονες, μπορώ να σου πω κάπου έτσι. Ο πρώτος είναι καθαρά για το ραδιοτοπία. ο δεύτερος ε, είχε να κάνει με την εκπομπή «Τα Κουρέλια» και ο τρίτο και τελευταίο τελευταίος αναφέρεται στο περιοδικό η οποία ήταν η συνέχεια της, ε, της εκπομπής σε έντυπη έκδοση. Καθ' όλη τη διάρκεια της παρουσίασης θα παίζει από πίσω αυτό το τρέλερ που βλέπετε για να έχετε έτσι μια καλύτερη εικόνα από αυτά τα οποία περιγράφω. Ε, όσοι από σας θέλουν να κάνουν κάποιες ερωτήσεις διαφωτιστικές, έχουν κάποιες απορίες, μπορούν κάλλιστα να προβαίνουν σε ερωτήσεις για να γίνεται ένας διάλογος. Σε περίπτωση, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις, συνεχίζεται η παρουσίαση κανονικά. Να πούμε το ότι υπάρχει και ένα DVD με live αποσπάσματα από τα τρίμερα του Σταθμού και τη Κυλώς Εκπομπής, αν υπάρχει διάθεση από τον κόσμο, δηλαδή μετά την παρουσίαση, μπορούμε να δούμε αυτό, καθώς επίσης και ένα χιτικό ντοκουμέντο από διάφορα κομπικά, θα τα έλεγα, της κοινωνικής αδιοφωνίας, όπως και από κάποιες νημοτικές εμπομπές που γινόταν. Το 88, ένα κύκλος ανθρώπων, αριστεοί, ραδιοπυρατές, οι οικολόγοι αντιρησίε αποφασίζουν να στήσουν το συγκεκριμένο ραδιοφωνικό εγχείρημα, προσπαθώντα να αποφύγουν συνασπισμού πολιτικών ή κοινωνικών ομάδων και επικεντρώνοντα στο προσωπικό ύφο του κάθε μέλους του σταθμού, με ενδιαφέρον στα πολιτικοκοινωνικά ζητήματα περισσότερο δώσει τη πόλη. Στο ξεκίνημα του δεν θέλησε να πάρει άδεια, όχι επειδή ήταν αντίθετη στην αναγνώριση από το κράτο, αλλά δεν συμφωνούσαν με τη διαδικασία που δόθηκαν οι άδειε. Οι άδειε. Δόθηκαν την εποχή εκείνη σε διαφημισάκητε και εκδότε διάφορων τύπων. Το 87-88 το κρατικό μονοπόλιο στα ΜΜΕ δέχεται τα πρώτα πλήγματα. Εκεί που υπήρχαν οι αψημαχίε των πειρατών, αρχίζει ένα πόλεμο με τη δυναμική εμφάνιση του κεφαλαίου. Οι διοκτήτες πολλών ταυτόχρονα μέσων, εφημερίδων, περιοδικών, τηλεοράσεων και ραδιοφωνικών σταθμών με τεράστια οικονομικά συμφέροντα. Πραγματοποιούν τι πρώτε αγοροπολισίε και ποινικιάσει στην πάντα των Εφαιμ. Έτσι, τα τότε μέλη του υπέθεσαν ότι δεν υπήρχε δυνατότητα άδεια και αποφάσισαν να στηριχτούν στην υποστήριξη του κόσμου, ο οποίο θα έκανε αναγκαία την παρουσία του σταθμού στα Εφαιμ. Στην αρχή, ξεκίνησε ω μουσικό σταθμό, αλλά με την πάροδο του χρόνου δημιουργήθηκε μια ζώνη με πομπές λόγου 4 μέχρι στο απόγευμα. Κάποιε από τι ήταν για μια απελευθερωτική και αξιοβίωτη αναπηρία. Που ήταν για την αναπηρία και γι' αυτόν τον λόγο υπήρχε και μία ράμπα μέσα στο στούτιο ώστε να είναι προσπελάσιμο ο χώρο από τα άτομα με ειδικέ ανάγκε. Το βαθύ Ντρούμι από μία ομάδα τη ιατρική. Χωρί ρεκόρ, από άτομα τη Μυναστική Ακαδημίας που εκδίδανε και το μόνιμο περιοδικό. Τα Σκυλάκια του Παυλόφ από το μόνιμο περιοδικό. Άτομα από την Οικολογική Κίνηση και των περιοδικών Οικοτοπία και Ορνηθολογική Εταιρεία που παρουσιάζουν την εκπομπή Άγρια Φύση. Υπήρχε επίση και μια πρωινή παιδική εκπομπή που ετοίμαζαν μόνο του τα παιδιά, στην οποία τα μέλη βοηθούσαν μόνο στα τεχνικά. Την αρχική χρηματοδότηση κάνανε τα πρώτα μέλη του και στη συνέχεια καθιερώθηκε μια οικονομική σφορά. Είχε αποφασιστεί ότι δεν χωράνε διαφημίσει και σπόνσορε και θα προσπαθούσε να λειτουργεί με αυτοχρηματοδότηση. Ο σταθμό αναπεριόδου είχε κυκλοφορήσει με ρολόγια, μπλούζε, κονκάρδε, κασέτε, κουπόνια, αφήσει ή γινόταν κάποιες εκδηλώσεις προς οικονομική ενίσχυση του σταθμού. Το μουσικό φάσμα του σταθμού περιλάβανε όλα τα είδη: Κλασική, έντεχνη, παραδοσιακή, λαϊκά, ρεμπέτικα, blues, jazz, rock and roll, soul, funk, reggae, ska, ελληνικό rock, κλασικό rock, heavy metal, death metal, garage, new wave, alternative, punk, hardcore, dark, hip hop, acid jazz, techno, ambient, trans και industrial. Οι αποφάσει περνόταν μέσα από τη γενική συνέλευση που γινόταν κάθε Κυριακή. Γενικά, ο σταθμό λειτουργούσε με μυσυλογικέ διαδικασίε, χωρί να υπάρχει κάποια ιεραρχία, χωρί όμω να αποκλείονται και άτομα από την κοινοβουλευτική ή εξοκοινοβουλευτική αριστερά. Στα χαθιά, ο σταθμό παρουσιαζόταν ω αστική μη κετασκοπική εταιρεία. Η διαχειριστική συνέλευση είχε αποφασίσει ότι ήταν υπέρ τη αποπενικοποίηση των ναρκωτικών και ενάντια στο εθνικιστικό παραλίρημα. Τη περίοδου 92-94 σε σχέση με τα μακεδονικά συλλαλητήρια. Εξέπεμπε με χέ βατ και η βέλη Άτου έφτανε νότια μέχρι την Ιστιαία, δυτικά μέχρι Κοζάνη και Φλόρινα, βόρεια μέχρι Κιλικής και Σέρες και ανατολικά μέχρι την Ελευθερούπολη. Μια εταιρεία που είχε κάνει στατιστική στη Θεσσαλονίκη είχε βγάλει το ουτοπία σε ισοκροματικότητα. Δίκτυο για την οικονομική ενίσχυση του σταθμού από το 90 κιόλας Είχε στηθεί ένα δίκτυο από ανθρώπου που πιστεύαν στην ύπαρξη του συγκεκριμένου ισχυρήματο και συμφωνούσαν με τι δομέ που λειτουργούσε ο σταθμό. Κόσμο από όλη την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό, που γνώριζε για τη δράση του σταθμού, έδινε ένα ποσό τη οικονομική του δυνατότητα είτε σε σταθερή βάση είτε παροδικά. Η ομάδα δικτύου αναλάβανε να στέλνει στα μέλη αυτά ό,τι έχει κυκλοφορήσει συνέλευση. Έντυπα φύση κείμενα. Όλα αυτά όπως είπα, ήταν. Το ξεκίνημα του ράδου το οποία, στη συνέχεια θα δείτε ότι έχουν γίνει και κάποιες αλλαγές οι οποίες έχουν παίξει και κομβικό, ριζικό άμα θέλετε, ρόλο στη, συνέχεια, στη μετέπειτα συνέχεια του σταθμού. Υπάρχουν κάποιες απορίες στη σχέση με το ξεκίνημα ή συνεχίζω. Mm. Nice. τη αντιπληροφόρησης. Δημιουργείται η μεσημεριανή ζώνη αντιπληροφόρηση από ομάδα μελών του σταθμού με σκοπό την ενημέρωση και την κριτική πάνω σε σημαντικά θέματα που συμβαίνουν στην Ελλάδα είναι από τι πιο μακροβιότερε εκπομπέ του σταθμού. Οι πιο δυνατέ στιγμέ τη ζώνη αντιπληροφόρηση είναι το 89, στην Αραβισό. Ο ΙΑΘ εκτελεί γεωτρήσει στην περιοχή τη Αραβισού στα Γιανννιτσά με σκοπό να ενισχύσει την υδροδότηση τη Θεσσαλονίκη η οποία αντιμετωπίζει μεγάλο πρόβλημα. Ειδικά του καλοκαιρινού μήνε. Αυτό έχει ω αποτέλεσμα να πέσει σημαντικά η στάθμη του νερού στον ποταμό που τροφοδοτούσε τι πηγέ, τα σπίτια και τα χωράφια τη Σαρατισού. Οι κάτοικοι αντιδρούν στην των πηγών του. Είχαν συγκρουστεί τότε με την ασυνομία και τα ΜΑΤ, είχαν κάψει αντλίε νερού, είχαν ανάψει φωτιέ, είχαν στήσει οδοφράγματα. Η επιτροπή των κατοίκων είχε βγει μέσα από τη μεσημεριανή ζώνη. Το 1990. Μετά την αθώωση του δολοφόνου με λίστα για την εψυχρό εκτέλεση του Καλτεζά στην Αθήνα, πραγματοποιούνται συγκρούσει και καταλήψει σε όλη την Ελλάδα. Στη Θεσσαλονίκη, κόσμο καταλαμβάνει το κτίριο τη παλιά φιλοσοφική. Το ράδιο το αναμεταδίδει την κατάληψη. Το 91. Μετά τη δολοφονία του καθηγητή Τεμπονέρα στην Πάτρα, πραγματοποιούνται μεγάλε κινητοποιήσει από μαθητέ σε όλη την Ελλάδα. Πορείε, συγκρούσει καταλήψει σχολείων. Κατάληψη πραγματοποιείται και στον Ευκλήδη από όπου εκπέμπει και πειρατικός σταθμός το ράδιο το οποίο αναμεταδεί την εκπομπή του σταθμού επίσης οργανώνει μαζί με του μαθητέ των κατελειμμένων σχολείων ένα δίκτυο υπεράσπισης των καταλήψεων από τους παρακρατικούς και τους φασίστες Το 92, η ΕΑΣ, ΕΑΣ αστι... ήταν η αστική συγκοινωνία Αθήνας η δημόσια και ο Μητσοτάκης αποφασίζει την ιδιωτικοποίησή τη και την οποία απέτυχε Μεγάλε αντιδράσει με πολύμερε συγκρούσει από του εργαζόμενου. Το 96. Οι κάτοικοι των μετιώρων τη Θεσσαλονίκη κατεβαίνουν στα παιδιά πείνα, ζητούν άμεσα να ηλικτροτηθεί, να ιδρωτηθεί η περιοχή του και ενταχθεί στο σχέδιο αφού πρώτα γίνει χρέωση των οικοπαίδων. Χτίσανε με χιού κόπου και στερεί στα σπίτια του, του στερούν φωτισμό, νερό και του αφήνουν να ζουν σε διαρκή αγωνία για την ιδιοκτησιακή ρύθμιση του χώρου κατοικία του. Τα σπίτια αυτά ήταν αυθαίρετα. Τελούσαν υποκαθεστώ παρανομία και δεν είχαν τα παραπάνω αγαθά. Η Επιτροπή των Κατοίκων βγαίνει στον αέρα και μιλάει για τι διδικήσει του μέσα με τη μεσημεριανή ζώνη τη αντιπληροφόρηση του ράδιου τοπία. Άλλα θέματα που είχαν ασχοληθεί, κάποια άλλα θέματα με τα οποία είχε ασχοληθεί η μεσημεριανή ζώνη αντιπληροφόρηση του ράδιου τοπία. Το μεταναστευτικό, ο πόλεμο στο κολπο κόλπο 91-91 το Μακεδονικό, καθώς και προφυλάκιστον τεσσάρους στην πορεία του 1995 για το Μαρίνο, που χτυπήθηκε στην καμάρα, οι οποίοι μετά από 24 ημερη απεργία πείνας αφαίθηκαν ελεύθεροι. Είχαν κάτσει συνολικά ένα μήνα μέσα. Υπάρχουν τίποτα απορίες σε σχέση με αυτά με τα οποία υποχτήκανε, μάλλον όχι. Απλώς να κάνω μια υποσημείωση εδώ πέρα, να πω ότι οι συνελεύσεις οι οποίοι βγαίνανε μέσα από τη ζώνη πληροφόρηση του Ράδου Τοπία, Είχαν αποδεχτεί κάποιες αρχές του σταθμού σε σχέση με κάποια πράγματα με τα οποία υπονότανε και δεν θεωρόταν ότι ήταν μέλη του σταθμού. Ήταν μια επιτροπή κατοίκων οι οποίοι ε, συγκεκριμένα αυτές τις εποχές βγαίνανε μέσα από το ραδιο, τα μικρόφωνα του Ραδιοτοπία για να σακοστούν τα αιτήματά τους, να ακουστεί φωνή τους. Πάμε τώρα στο 1991. Ιούνιο 1991. Η πολεδομία της, της Θεσσαλονίκης κηρύσσει παράνομα κτίσματα της κεραίας των ραδιοσταθμών που έχουν κατασταθεί στην άνω πόλη στην περιοχή μπροστά στο Γιντί Κουλέεν. Η βασική αιτιολογία ήταν οι καταγγελίες που είχε κάνει η μερίδα κατοίκων τη περιοχής ότι εξέπεμπαν επικίνδυνα ακτινοβολία για τους ίδιους. Οι μεγάλοι ραδιοσταθμοί της Θεσσαλονίκης εξέπεμπαν με 50.000 βατ, ενώ οι μικ Αντίστοιχα, η Ουτοπία και η με 1500 βατ, τη στιγμή που στην Αθήνα οι μεγάλοι σταθμοί εξέβεπαν με 70.000 βατ. Οι δύο σταθμοί, συμφωνώντα με το αίτημα των κατοίκων, αποφασίζουν την απομάκρυνση των κεραιών του με την προπόθεση να παραχωρηθεί άλλο μέρο τη μετεκατάσταση, παρόλο που το οικονομικό κόστο είναι δυσβάσταχτο και το Ουτοπία δεν δικαιούται χώρο από την Ομαρχία και το Θεσσαρχείο. Προ το παρόν, αναφέρεται η περιοχή Καράτε εξού χωρίς όμως κάποια αρχή να φαίνεται ότι θέλει να δεσμευτεί για εξέβρες Έτσι, λύσεις. Έτσι, 23 23.1991, νομάρχης Δημοτικό Συμβούλιο, εισαγγελέας και συνομαία, με ασπίδα της κοινή των κατοίκων, κατεβάζουν τις πρώτες κεραίες επιχείρηση που συνεχίζεται και με το νέο έτος, κατεβάζοντα ως σύνολό του τις περισσότερες κεραίες. Οι δύο σταθμοί ξεκινάνε κοινέ συνελεύσεις και δράσεις. Από το, από το Φλεβάρι του 1992 υπάρχουν πληροφορίε ότι στο επόμενο διάστημα θα είναι οι επόμενοι στόχοι και γι' αυτό το λόγο γίνονται καθημερινές περιφρουρίες από μέλη και συμπαραστάτες. Τελικά, μετά από δύο μήνες, η περιφρούρηση χαλαρώνει και συνελέψει των δύο σταθμών που ότι την επόμενη του πεσίματος, όποτε και αν γίνει αυτό, υπάρχει αυτόματα κάλεσμα για πορεία στην καμάρα. Παράλληλα έχουν καταλήξει στην μεταφορά των γερότους στο χορτιάτι. Έτσι... Οι κατασταλτικές δυνάμει αποφασίσουν να μπουν χαράματα της Δευτέρας 16.3.92 στην πολυκατοικία, στούντιο και ταράτσα, που ήταν η ουτοπία με μια επιχείρηση που δεν κράτησε πάνω από 20 λεπτά. Τα τρία μέλη του σταθμού που ήταν μέσα, το μόνο προλαβαίο να κάνουν είναι να εντοπίσουν μέσω τηλεφωνημάτων τον κόσμο. Και μιλάμε ότι εκείνη την εποχή για σταθερά τηλέφωνα, χωρίς κινητή τηλεφωνία και χωρίς ε, κάποιο δίκτυο μέσω ίντερνετ, έτσι ει? Σε σύντομο χρονικό διάστημα, μαζεύονται γύρω στα 100 άτομα έξω από το στούντιο του Ράδου Κιβωτό που ήταν λίγα μέτρα παραπάνω. Κόσμο ταμπουρώνεται μέσα στην είσοδο τη πολυκατοικία και μέσα στο, στο στούντιο του Ράδου Κιβωτό, καθυστερώντα έτσι προσωρινώ την επέμβαση των ΜΑΤ. Η συχνότητα τη Κιβωτού μεταδίδεται ζωντανά τα τελευταία δραματικά λεπτά πριν οι μπάτσει πάσσουν την αντίσταση του κόσμου και βάλουν στο στούντιο και την ταράτσα ώστε να μαζέψουν τον κόσμο και να μπορέσει ο Γερανό. Με του ηλεκτρολόγου να κατεβάσουν την κεραία. Συνολικά γίνονται 18 προσαγωγέ από τι οποίε τελικά απαγγέλνουν κατηγορίε σε 12. Για αντίσταση, σε ορισμένου προσήχεται η ξύφρυση τη αρχή, μπαγουδό δηλαδή, το γνωστό σύνθημα, καθώ και για παράνομο κτίσμα σε σχέση με την κεραία τη Κιβωτού. Αργά το βράδυ αφήνονται όλοι ελεύθεροι. Την άλλη μέρα γίνεται πορεία στο κέντρο τη πόλη με 700 άτομα όπω είχε προ προαποφασιστεί. Στο επόμενο διάστημα, πραγματοποιούνται συναυλίε, εκινούνται κουπόνια οικονομική ενίσχυση και ενεργοποιείται το δίκτυο που ήδη λειτουργούσε από το 1991. Όλα αυτά, μαζί με την εργατική οικονομική βοήθεια των αλληλέγγυων, κάνουν τελικά στι 6:06, δηλαδή μετά από τρει μήνε υγεία, το ραδιο τοπίο να ξαναπέψει ζωντανά από το χορτιάτι σε ένα χώρο που είχε παραχωρηθεί για να γίνει ω πάρκο κεραιών. Η μεταφορά τη κεραιά μαζί με τα καινούργια μηχανήματα και τα δομικά υλικά που χρειάστηκαν πόησαν γύρω στα δύο εκατομμύρια ραχμές. Μετά ακολούθησε και το ράδο Κιβωτός. Στο δικαστήριο των παραπάνω στους Λυθέα, τον που έγινε το 97 βρεθήκαν ένοχοι και αργότερα στο φετίο 98 καταδικαστηκαν με αναστολή τριών μηνών. <στοί Mystic> ποια ήταν η αιτία, ότι δεν είχε άδεια, δηλαδή έρχονταν η αστυνομία. Και τι έλεγε, ότι τι, στο κτίριο ή στο σταθμό Μιλάμε ότι έχουν γίνει εδώ πέρα κάποιε κινητοποιήσει από του κατοίκου τη Άνο Πόλη, επειδή ισχυριζόταν αυτή το ότι Αλλά εξέπευαν... Όχι, αυτό. Αυτό, σε συνδυασμό ότι κανεί από του σταθμού στην Άνω Πόλη, εκείνη την εποχή στην Άνω Πόλη, και συγκεκριμένα κάτω από το γεννικουλέ, ε, σε αρκετή πυκνότητα, αφήνω ομολογήσω σε συγκεκριμένο τετραγωνικό κομμάτι, υπήρχαν αρκετοί πειρατικοί και όχι μόνο ραδιοσταθμοί οι οποίοι είχαν τις χερές σε, σε συγκεκριμένα κτίσματα με νίκη που ήταν. Ε, τα πιο απλά προβλήματα ήταν παρεμβολές σε κάποιες τηλεοράσεις και κάπως σε, σε μεγαλύτερο βαθμό ας πούμε ότι υπήρχε ένα άγχος για την ακτινοβολία που δεχόταν αυτοί και τα παιδιά τους. Όπως ε, ανάφερα, κάτι τέτοιο ε, δεν ήσχε τουλάχιστον σε ανησυχητικό βαθμό γιατί προανάφερα τα βάθη τα οποία ξέπεμπαν... Ε, οι συγκεκριμένοι σταθμοί, Α, οι αυτές οι κινητοποίησεις, όμως, ε, των κατοίκων, ε, σταθήκανε και ως ε, αφορμή, να το πω κάπως έτσι, ώστε οι καταστηλικοί μηχανισμοί, οι οποίοι είχαν στο μάτι τους συγκεκριμένους σταθμούς, σε συνδυασμό, ενδεχομένως, με τον Δήμο, ο οποίος ήθελε να κρατήσει να, να κάνει και μια καθάριση στα ΕΦΕ, ε, χωρίς να έχει κανείς, ας πούμε, όπως προείπα, επίσημη άδεια, κάνουν στους κασικούς μηχανισμούς να αρχίσουν να ξυλώνουν στραδιακά τι χεραίες. Με την πρόφαση ότι εδώ πέρα δεν γίνεται να συνεχιστούν ε, οι, εκπομπ, οι εκτινοβολίες στα εκπομπέ οι οποίε κάνουν και πρέπει να βρείτε από μόνη σας, τέλος πάντων, mm -hmm. κάποιο, κάποιο μέρος. Το οποίο το, το, το κυβωτός και κάποιοι άλλοι σταθμοί οι οποίοι επιμείναν αρκετά σε αυτή τη δράση, να το πω έτσι, καταφέραν, όπως είπα, και βρήκαν... Τη λύση στην άκρη για να συνεχίσουμε να μπορεί. Κάποιοι άλλοι πατώσαν σε αυτήν την κίνηση, σε αυτήν την κάτω καταστολή. Κάτω, κάτω, να το πω έτσι. Θα προσθέσω λίγο. Ήταν πάνω. Λίγο πιο δυνατά, Μίτσο. Μια που πέτανε από πάνω σε αυτό. Πάνω στα, στα κάστρα, σαν περιοχή που έλεγε πολύ τη σαλονίκη, πιάτο. Από εκεί πέρα, όποιο βγαίνει, μπορεί να επέμψει και να φτιάσει όλη την πόλη. Ήταν η πρώτη σταθμή πάνω, και ήταν καλά. Με μικρό σήμα σχετικά με μικρά μηχανήματα μπορούσε να εκπέμπει και να σταθμούσε παντού. Στη συνέχεια αυτή είναι μεγάλη και ανεβάζει μια ισχύ. Mm. Όταν ανεβάζει μια ισχύ, τη σβήνει έξω από δίπλα. Mm. Οπότε αρχίζει ένα παιχνίδι ανεβάζοντα ισχύ για να μπορέσει να επιβιώσει. Σε αυτό το εμεί λέγαμε να υπάρξει, να υπάρξει ρύθμιση στην ισχύ, να μην βγαίνουν παραπάνω από μια δύναμη, να, χω, να χωρίσουν όλοι χωρίς οι μεγάλοι λέγανε «Δέμα νοιάζεις σε παντά και στη συνέχεια. Μπορώ να ανέβω στο πορτιάκι, παίρνω χώρο στο πορτιάκι και γίνω με μεγάλα μηχανήματα από εκεί». Αλλά δηλαδή, ήταν μια ιστορία που οθούσε συγκέντρωση κεφαλαίου, ο πιο ισχυρός θα επιβιώσει, θα ανέβει στο πορτιάκι, θα φτιάξει τα μηχανήματά του και θα ξαφανιστούν όλοι, οι μικρότεροι δηλαδή, όλοι που είτε είναι μικρομεσαίοι, μικροεπιχειρηματίες, είτε ταυτόχρονα κοινωνικά ραδιόφωνο όπως το ράδι του κυμποθέτητο. Συνεχίζουμε. Αλλαγή μελών και τρίμερα. Το 91 έχουν ξεκινήσει να αποχωρούν κάποια από τα παλιά μέλη. Μέλος της συνέλευσης από παλιά, μέρος της συνέλευσης από παλιά και καινούρια μέλη, βάζουν ζήτημα για κάποιο συγκεκριμένο μέλος του σταθμού, που ενώ είδανε από τα ιδρυτικά μέλη του σταθμού, είναι παράλληλα και σε του μήλου. Το γνωστό πολυκατάστημα που εκτό των άλλων κακών λειτουργούσε και με face control το θέμα, το θέμα συνέλευση ήταν για το αν χωράνε άτομα που πληρώνουν φυσικοτρολάδε στη συλλογικότητα. Μετά από κάποιε συνελεύσει αποφασίστηκε ότι όχι, δεν χωράνε. Το συγκεκριμένο μέλο, λόγω των αυξημένων υποχρεώσεών του στη καινούργια του επιχείρηση και ταυτόχρονα γνωρίζοντα τη δυσαρέσκεια που έχει προκαλέσει στο σύνολο του σταθμού, επιλέγει να κρατήσει μόνο τη μετεμεσονίκη εκπομπή του και αποφεύγει να παραβρεθεί σε επανελειμμένε κλήσει τη συνέλευση ώστε να συζητηθεί το θέμα του, διαμηνύοντας μέσω μέλους του σταθμού την αρνητική του διάθεση να απολογηθεί σε μια συνέλευση την οποία θεωρούσε ξένη, ως προ ως προς το να του βάζει τέτοια ζητήματα. Αυτόματα θεωρήθηκε εκτός λογικότητα και διαγράφθηκε από το σταθμό. Επίσης, αποφασίζεται η απαραίτητη παρουσία όλων των μελών σε κάθε γενική συνέλευση. Το 1993 η συνέλευση μετά από εταιρικέ συγκρούσεις και διαφωνίες Αποφασίζει ότι δεν επιθυμεί να συμμετέχουν στι εκδηλώσει του συγκροτήματα που εμφανίζουν σε μαγαζιά. Διαχωρίζοντα όμω του μουσικού σκλάβου του Μεροκάμα του από του καλλιτέχνε που στηρίζουν τη μουσική βιομηχανία, δηλαδή οι μουσικοί που για να βγάλουν το προστοζήν εμφανίζονται σε μαγαζιά ή εκδηλώσει και σκευάζονται γνωστά τραγούδια, ροκ, jazz, ρεμπέτικα ένδειχνα. Επίση, απορρίπτει την οποιαδήποτε συνεργασία με δημοσιογράφου, εναλλακτικού ή όχι. Καθώ και την άρνηση να αντιχθεί ακόμα και μέσα στον χώρο των τριμέρων αντιξωαστέ εισαγωγικά δημοσιογράφου που έπαιρναν συνέντευξη από τον φασίστα Κάραζιτ, πρόεδρο τη Σερβική Δημοκρατία τη Βοσνίας Ετζεγοβίνη που τότε βρισκόταν σε φίλιο πόλεμο, πολλέ από τι πράξει του οποίου κρίθηκαν εγκλήματα πολέμου. Επίση, επιλέγει να κρατήσει το εισιτήριο στι συναυλίε του στο πίπεδο κόστου και σε περίπτωση που αυτό καλυφθεί τα τυχόν κέρδη πηγαίνουν σε αμεσοδημοκρατικές συλλογικότητες και κοινείς ελεγγύες σε διεκόμενους και πολιτικούς κρατούμενους. Π.χ. Το 1994, στο ράδιο Κιβωτός, Βίλα Βαρβάρα, η Βίλα Βαρβάρα ήταν ακριβώ εδώ πέρα απέναντι παρεμπιπτόντος, που είναι τώρα Δημοτική Βιβλιοθήκη, δίκες αρνητών στράτευσης στη Τουρκία και στο περιοδικό απολύτικα στην Άγκυρα. Το 1995, ένα χρηματικό ποσό δόθηκε στους Ζαβατίστας. Τα τρίμερα γινόταν κάθε καλοκαίρι, το δεύτερο Παρασκευό το κύριακο του Ιούνιου, στο πάρκο των Σκύλων τη Νέα Παραλία. Εκτό από τα δύο τελευταία που γίνανε στο πάρκο Δίκη Πρασίνου τη Νέα Παραλία. Στη συνέχεια θα διαβάσω μία πρόσκληση, όχι ολόκληρη, ένα βασικό κομμάτι τη πρόσκληση, ε, από τη συνέλευση του ΡΑΔΟΥ τοπία στι συλλογικότητε που απευθυνόταν για να καταλάβετε κάπω το κλίμα και τη σχέση η οποία επήρχε σε αυτά τα τρίμερα. Εναντιώνεται σε, κάθε εθνικιστικ... Εναντιώνεται σε κάθε μορφή εθνικιστικές, ρατσιστικές, σεξιστικές, λογικές και πρακτικές. Δεν συνεργαζόμαστε με ιεραρχημένους οργανώσεις και με δημιουργούς που εμπορεύονται την έκφρασή τους. Σκοπός των όλων μέχρι στιγμής τριμέρων είναι τόσο η παρέμβαση στην πόλη όσο και η συνάντηση και επικοινωνία ατόμων και συλλογικοτήτων με αυτόνομο, ριζοσπαστικό, ανετερτικό λόγο από όλη την Ελλάδα και ενίωτη από το εξωτερικό. Με αυτή την έννοια η συμμετοχή του καθενός καθενίας είναι εσπρόδεκτη και ειδικά σε περίπτωση που άτομα θέλουν παρουσιάσουν υλικό που έχουν παράγει, επεξεργαστεί ή επιλέξει πάνω σε ένα ή περισσότερα θέματα. Γι' αυτό το λόγο... Αν η συμμετοχή σας συνιστάται σε κάτι παραπάνω από την ατομική σας παρουσία ή θέλετε κάποιο συγκεκριμένου είδους βοήθεια, φιλοξενία, πρακτική βοήθεια για το υλικό ή χώρο στο πάρκο, σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε. Αυτό ήταν ένα απόσπασμα από, την... από μία από τις προσκλήσεις των τριμέρων. Κάθε καλοκαίρι υπήρχαν και κάποιες συγκεκριμένε θεματικές όπως για ένα δίκτυο αντιπληροφόρησης, ρατσισμός, ξενοφοβία, Εθνικισμός, πόλεμος, πρόσφυγες, η πραγματικότητα σε Ελλάδα, Τουρκία, Κύπρο. Από την κρίση, η αναδιάθρωση, η κοινωνία στο στόμα του ευφυλεκτητερισμού, ο πολιτισμός, η και η κοινωνία της αυτοργάνωσης. Θεσσαλονίκη, πολιτική πρωτεύουσα του ήταν το τελευταίο. Σεξισμός, μέσα μαζικής μετάδοσης εντολών. Κάποιε από τι συνεργασίε που είχαν γίνει. 91-92-97 μαζί με το Ράδο και Βοτό, μιλάμε τώρα για τα Τρίμερα έτσι. 93 μαζί με την πολιστική ομάδα Άνοιξη Σκουπιδότοπου, από το Βιολογικό, η οποία ήταν η συνέχεια τη ομάδα 3-4 που έκανε συναυλίε στο Στέικ τη Παλαιά Φιλοσοφική. 96 σε συνεργασία με τη Βίλα Βαρβάρα και την διοργάνωση τη συζήτηση με θέμα Ισπανία 36. Η Επανάσταση 60 χρόνια μετά στην οποία φιλοξενείται ο αγωνιστής της Ισπανικής Επανάστασης Αμπέλ Παθ, ο οποίος παρουσιάζει το νέο του βιβλίο στη συνεργασία με την εφημερίδα Α. Το 1994-1995 το τρίμερο έγινε μόνο από το ράδιο Τοπία. Το ράδιο Τοπία έχει καταφέρει να σπάσει τη ψυχρή σχέση πομπού δέκτη, δηλαδή την απόσταση που χώριζε αυτούς που ακούγανε και αυτούς που μιλούσαν πίσω από τα μικρόφωνα. Μέσα από τις εκδηλώσεις του,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 Που δεν ήταν στη συνέλευση του σταθμού, συμμετείχε ενεργά στα κουβαλήματα και σαγκαρίε που ήταν απαραίτητα για την διεξαγωγή τεξα... των εκδηλώσεων. Τα σπίτια των μελών γινόταν ανοιχτή ξενώνε, έπαιζε συλλογική κουζίνα για του φιλοξενούμενου και ομάδε που δουλεύαν για διάφορα ζητήματα ερχόταν στα τρίμερα για να παρουσιάσουν και να ενημερώσουν <χε> τη δουλειά του. Αυτή η αμεσότητα σχέσης είχε εκτό των άλλων και θετικό αντίκτυπο πορείε. Ωστε να συμμετέχει ικανοποιητικό αριθμό φίλων και συμπαραστατών κάθε φορά. Μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο που έκλεισε η συχνότητα του σταθμού, αγωνιζόμασταν ακριβώς για την κατάρτιση αυτή τη σχέση, δηλαδή πομπού δέκτη. Θα προσθέσω κάτι εδώ πέρα. Η κατάρριξη που κομπούντα εκτε, που με ακούγεται και συχνά και σήμερα σε διάφορα ραδιόφωνο έτσι, ακούσετε ότι εμεί είμαστε τη φωνή κτλ. Αυτό που υπήρχε στην ουτοπία επιπλέον, νομίζω ότι τη διαφοροποίηση ήταν ότι υπήρχε προσπάθεια να δίνει τα απευθεία στο μικρόφωνο, χωρί διαμεσολαβητέ, στα ίδια τα κινήματα. Δηλαδή, βρίσκαμε, α πούμε, έναν λίγο για όλου προηγουμένω, την κατάρριξη τη φιλοσοφική για το, το Μελίστα. Έγινε αναμετάδοση τη. Ε, του σταθμού τη Χατάλη, του οποίου ήταν και από εμά, βέβαια πάλι. Με μηχανήματα τη Ουτοπία ήσυ εκεί. Γινόταν απευθεία αναμετάδοση, δεν ήταν δηλαδή συνεδέξει που έπαινε ένα δημοσιογράφο εδώ από τον σταθμό κτλ. Το ίδιο έγινε και, στην, και με τον Εφίδη, το ίδιο γινόταν και με διάφορα άλλα κινήματα που εμφανίζονταν. Μαζεύαμε διάφορου ανθρώπου που είχαν τα χαρακτηριστικά του σταθμού, εννοείται. Δεν ήταν γενικά και όλε που είπε και του δείχνει πώς δουλεύουν τα μηχανήματα και του αφήναει μόνος τους να κάνουν εκπομπή. Για να σπάσουμε στην πράξη πούμε, ακόμα και τον εναλλακτικό αστό που Θα μπορούσαμε να φτιάξουμε εμείς. Έχετε αίσθηση εικόνα πόσα άτομα άκουγαν την εικοπή, την ευποπή. Δηλαδή έγινε ένα από τα τρίμερα. Πόσους κόσμους έχουν. Ναι, όπως είχα πει στο ξεκίνημά τη είδαμε ότι μια εταιρεία που είχε κάνει σαντιστική στη Θεσσαλονίκη την αποχή του 1993, νομίζω, είχε βγάλει το ράδιο το οποίο πέντει σε κρουματικότητα. Για τις περιοχές όμω που ανάφερα, έτσι. Mm. Ε, θυμάσαι, έλεγα κάτι για Κοζάν και για τέτοια mm. μερικοί mm. που ακουβόταν. Mm. Δηλαδή, σε αυτή την εμβέλεια, το ράδιο το οποίο ήταν πέντε σε κρωματικότητα. Mm. Μια προκατοβούλια αυτό. Αν, ανάλογα τι έπαιζε επίση. Mm. Mm. Δηλαδή, όταν λέγω χάρη, ξέρω βοήθη, αν ήταν ανέδει αιάς, ήταν πολύ πιθανόν η Σαλονίκ να Ο κόσμος μια συμπνοτέχνη, όπως οι δύο, η κραδιοτοπία έψαχνα να βοηθεί θα γίνει. Όταν επέμεινε, τα σταματήσανε, τα σταματήσανε, αν περάσανε, αν έχει συγκέντρωση, πού συγκέντρωση. Όταν δηλαδή, υπήρχαν ανοιχτά στην πόλη, μόνο η δηλαδή, πιθανότητα να οργανωθεί, να συντονιστεί ένας κόσμος, ήταν αυτά τα αν ό,τι παρακολουθήσουν τα τηλεφόρα τα, τα, τα, τα, τα, τα αστυνομία ήταν ένα πράγμα που πέναν και ασφαλείδε για να ρωτήσουν τι θα γίνει, θα γίνει συγκέντρωση, θα γίνει αυτό, θα γίνει Αλλά μια στιγμή, με έναν πρόκοπο, ο Εκδίδου, όταν φουντούγα αντίστοιχε καταστάσει, το κάρφονι. Δεν υπήρχε και ο σενάριο να συνεννοηθεί. Τώρα στην καθημερινή λειτουργία, στην ήπια λειτουργία, σε ένα πράγμα καθημερινότα. Μπήρχαν εκπομπές που δουλευόντουσαν και τις σταθερά κάποιος κόσμος. Ήταν το μόνο ραδιόφωνο που δεν σε ζάλισε τα ούπαρα να διαθυμίσεις. Και έπαιζε μια μουσική, η οποία δεν ήταν μουσική playlist, main stream κτλ Αυτό ήταν ανάφορα και ιδιοσυγκεπημένο. Πες θα μας κάτι. Γιατί, εγώ φαίνεται τη μικρή ηλικία τότε, 16-17 ετών που ήταν rock-up metal, και ήταν αναγκαστικό να ακούγανε το τοπίο. Δηλαδή. Οπότε. Δεν υπήρχε δηλαδή μου κάτι άλλο να ακούσω, ξέρω εγώ. Δηλαδή φαντάζομαι ότι όποιο ήταν σε αυτήν την ηλικία και ήταν λίγο ροκ, λίγο δεν ξέρω. Τα άκουγανε τοπίο και δεν υπήρχε κάτι άλλο. Πριν και και ακόμα και τώρα δηλαδή τυχαίνει έτσι, με ανθρώπους και συντρόφους, αλλά και φίλους εποχής εκείνη, που ακόμα και τώρα, παρόλο που με το ιντερνετικό ραδιόφωνα και τα που υπάρχει, αλλά και με την πληθώρα των FM σταθμών, εντοπίζουν την έλλειψη μιας ανάλογης κίνηση Δηλαδή, ακόμα και τώρα είναι φανές η απουσία ενός ανάλογου κηρήματος. μιλάμε πάντα στην πάντα των FM. Έτσι η οποία να έχει έτσι όμως μια μεγαλύτερη απέμπτυση. Λοιπόν, για τη συνέχεια, ε, έχουμε το θέμα της ΑΕΠΗ. Η ΑΕΠ ήταν η ανώνυμος ελληνική εταιρεία προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, η οποία ζητάει λεφτά στο όνομα όλων των καλλιτεχνών που έχουν υπογράψει συμβόλαιο με εταιρείε που συνεργάζονται μαζί τη, με την πρόφαση ότι πρέπει να διαφυλάξει τους πελάτες της, Απ' την αλόγηση και κερδοσκοπία ει βάρο του. Καφέ, μπαρ, γυμναστήρια, κέντρα διασκέδασης, ραδιοτηλεοπτική σταθμή. Μας είχε προσεγγίσει λοιπόν η ΑΕΠ. Είχαμε ζητήσει επανειλημμένο την εξαίρεσή μα από το 92, μιας και δεν διαφημίζαμε κανέναν. Δηλαδή, δεν μα έδινε κανεί λεφτά. Απέναντία, ήμασταν αυτοχρηματοδοτούμενοι. Όταν διαπιστώσαμε ότι κάτι τέτοιο δεν γίνεται και ότι χωρί να πληρώνει δεν γίνεται να πάρει άδεια, εξετάσαν την περίπτωση να παίζουμε μόνο DIY αλλά τελικά εγκαταλήφθηκε αυτή η ιδέα. Εδώ είναι επισημάνω ότι στο σταθμό πεζόταν όλες οι μουσικές. Οι μοναδικές φορές που κάποιο καλλιτέχνης εξαιρούταν ήταν όταν η στίχη ή στάση του συγκεκριμένου ερχόταν σε αντίθεση με κάποια από τα πρωτάγμα του σταθμού, δηλαδή το αντισυνκιστικό, το αντιρατιστικό ή το αντισεξιστικό. Οι καλλιτέχνες που είχαν υπογράψει διαφωνία τους στο να τη διαφωνία του στον Ασπράτη Λεφτά ΗΠΗ στο όνομά του ω αντίτιμο και τα πνευματικά του δικαιώματα από τα, απ τα δύο ραδιόφωνα ήταν οι Τρίπε, τέχνες αραστές, Ξύλαν Σπαθιά, ο Νίκος Ζωργάκης, η Μαρία Θοήδου, ο Γιώργο Δημητριάδη, η Νόε, ο Μανώλης, ο Φάνελος με του Ποδηλάτε, ο Κούκιον Σταυσσμόρελ, η Blue η Γκρόβερ, ο Σοκράτη Μάλαμα και η Ντράν Stories. Ο Ρασούλη είχε πει. Ο Κορασούλη είχε πει: Α παίρνει λιγότερα από εσά, μια και δεν έχετε διαφημίσει. Ενώ ο Παπάζογλου είχε πει: Παιδιά, δεν πρόκειται να σε αφήσουν ίσου, δεν θα βγάλετε άκρη, γι' αυτό και εγώ δεν υπογράφω το χαρτί σα, αλλά να ξέρετε ότι είναι μαζί σα. Αυτό όμω δεν γινότανε. Δηλαδή το παραπάνω χαρτί, <κυ> παρόλο που για εκείνη την εποχή θεωρώταν ένα αρκετά σημαντικό σε σχέση με την κίνηση που θέλαμε να κάνουμε εμεί. Τελικά δεν μα βοήθησε πολύ. Γιατί δεν μπορούσε να γίνει διαχωρισμού στο ποσό, δηλαδή να βρούμε πώ ακριβώ έπρεπε να αφαιρέσουν από του συγκεκριμένου καλλιτέχνε που θέλανε να εξαιρεθούν και να διατηρήσουν ένα ποσό για του υπόλοιπου. Επίση, σε περίπτωση που θέλαμε να πάρουμε άδεια, θα έπρεπε μαζί με τα υπόλοιπα χαρτιά που θα καταθέταμε να πήγαινε και το ανάλογο συμβόλαιο με την IP. Δηλαδή, σε περίπτωση που αποφάσισε η Γενική Συνέλευση του Σταθμού, τότε και δεν θέλουμε να παίζουμε συγκροτήματα ή καλλιτέχνε, κανέναν που να έχει σχέση με την IP. Τα παίζουμε μόνο DIY. Λέμε τώρα. Σε περίπτωση μετά από όπου θα θέλαμε να καταθέσουμε χαρτιά για άδεια, θα έλειπε το χαρτί της IP. Πράγμα που σύμφωνα με την νομοθεσία δεν θα νομοπούσε η κίνησή μας. Δεν θα παίρνω άδεια. Δηλαδή, δεν θα δεν ήταν πλήρης η κατάθεση μας. Λέμε. Τελικά το 1993 ερχόμαστε συμφωνία να πληρώσουμε ένα ποσό. Για όλη την κάνω των καλλιτεχνών που παίζαμε, το οποίο πληρώσαμε μία φορά. Μετά το κλείσιμο τη κοινωνική ραδιοφωνίας, η μυστική δεν είχε πλήσει. ότι. εντάξει, κολλή. Υπάρχει κάποια απορία σε σχέση με την ΑΕΠΗ, Το ποσό πότε ήταν που πληρώσατε, Δεν θυμάμαι, Ρε Δήμο, να σου πω την αλήθεια, αλλά ήταν μία μπροστάτζα η οποία. Έτσι. ήταν μία μπροστάτζα, τώρα έχουν περάσει μάγκα μου 18 χρόνια α πούμε. Δεν τίποτα άλλο μετά έτσι. Ναι, ναι. Κατ' εξαίρεση θα έπρεπε να πληρώνει. Βέβαια, θα πληρώνω, θα πληρώνω. Αν, αν υπήρχε μία συνέχεια με θα σαφέστατα. Ναι, Και η ναι. εξαίρεση αυτή τη βασίστηκε. Ποια εξαίρεση? Το ότι. Το ήταν το ήταν το πρόκια... από σε διαφορετικό καθιστώ από όλου του άλλου τέλο πάντων. Mm. Ε, είχαμε τέλο πάντων αυτά τα χαρτιά, τέλο πάντων γιατί κινόμασταν σε διαφορετικό. Ε, σε διαφορετική φάση από τους υπόλοιπους σταθμού. Αυτό βέβαια δεν μας έκανε να διαγράψουν ε, οι... οι δικηγόροι της ΑΕΒΗ που κοινουργούσαν την υπόθεση, γιατί όπως προανάφερα είχαμε μεγάλη κρυματικότητα καθώς φαινόταν. Τίποτα. άλλο. Οκ. Okay. Πάμε τώρα σε ένα πρόβλημα που είχε παρουσιαστεί μια περίοδο στο ράδιο Ιω... Ιωαννία. Ήταν ένας ραδιοπυρατής που είχε άκρη μενονούς νύχτας και την ασφάλεια. Είχε προσπαθήσει δύο φορές να φάει τη συχνότητα της ουτοπίας, πέφοντας ακριβώς επάνω της. Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε γίνει μαζί του, από μέλη του σταθμού, αυτό το απάντησε. Θα σας σβήσω. Η συχνότητά σας είναι αδύναμη. Η συνέλευση αποφασίζει να πάει κόσμος με και αυτοκίνητα να το βρει στο σπίτι του στον Γαλλικό ποταμό και να απαιτήσει να φύσεις... <laughs> Σπίτι του. Είχα, Στοί... Έξω από το. Από θα θυμάμαι. εγώ. δεν πρέπει να στο σπίτι μου, εντάξει. Το <στοίτρα> <ο στουδιο στοίτρα> μέσα στο ποτάμι, στο γύρο Παραπάνω. <στοίτρα> Αν είμαστε λιγότεροι από την η συνέλευση αποφασίζει να πάει ο κόσμο με λεωφορείο και αυτοκίνητα να το βρει στο γαλλικό ποταμό και να πετύσει, να αφήσει τη συχνότητα. Αυτός τράβηξε τα ραμπίνα και δεν άφησε τον κόσμο να πλησιάσει. Στη συνέλευση που ακολούθησε, εξετάστηκε το ενδεχόμενο να γίνει κάποια νυχτερινή ντελοφθορά, αλλά, τελικά... <Κι> αλλά τελικά αποφασίστηκε να διατηρηθεί το κοινωνικό πρόσωπο του σταθμού. Έτσι, γράφτηκε ένα κείμενο. Το οποίο μοιράστηκε σε τρει πορείε και σε του γνωστού. Το κείμενο ενημέρωσε τον κόσμο για τι προθέσει του συγκεκριμένου σταθμού και του καλούσε να παίρνουν τηλέφωνο στου διαφημιζόμενους του και να του ενημερώνουν με πανοτά τηλεφωνήματα ότι ο ελόγο διαφημιστή του πέφτει επάνω στην αγαπημένη του συχνότητα και δεν του αφήνει να ακούσουν τον σταθμό. Παράλληλα, καλούσε τον κόσμο να παίρνει επίση τηλέφωνο και στον ίδιο και να τον καλεί να φύγει από τη συγκεκριμένη συγνότητα, επειδή καλύπτει τον αγαπημένο σταθμό, σαν φανατική ακροατήση της τοπίας που ήταν. Συμβούλευε τα τηλεφωνήματα να γίνονται από καρτοτηλέφωνα και να κρατιέται η γραμμή όσο το δυνατόν περισσότερο κατελειμμένη, ακόμα και να μην το τηλέφωνο ανοιχτό καθ' τη διάρκεια του 4 Είχαν δημιουργηθεί ομάδες κανονικές, οι οποίες τον τηλεφωνούσαν ασταμάτητα ολόκληρα 24 ώρα, τονίζοντας σε κάθε περίπτωση ότι τα τηλέφωνα γίνονται από τη τοπία και όχι από μέλη. Σε μια εβδομάδα είχε φύγει. Πάμε τώρα στο νομοσχέδιο. Το 96, το νέο νομοσχέδιο για άδειε των αεροδοσταθμών, περιλαμβάνει τα εξή κριτήρια, τα οποία θα βαθμολογούνται και ως μόρια. Ο χρόνος που λειτουργεί με άδεια ή έχει καταθέσει αίτηση. Ο αριθμός των εργαζόμενων, το ύψος τη επένδυσης και πληρότητα του προγράμματος. Καλοκαίρι 97 τίθεται σε φορμογή το νομοσχέδιο στη Θεσσαλονίκη. Τα δύο ραδιόφωνα διεκδικούν άδεια λειτουργίας. Αλλιώς θα αντιμετωπίσουν μηνύσεις, πρόστιμα, ξύλο μαγερεών, διακοπή ηλεκτροδότης του πομπού στο χορτιάτι μέσω ΔΕΗ, ασφαλιστικά ΔΕΗ, 26 98. Γίνεται επιχείρηση καταιγίδα. Κατάσχονται μηχανήματα εκπομπή παρανόμων ραδιοσταθμών στο πάρκο και ρεών του Χωτιάτη, ξεκινώντα από τρει μικρού σταθμού, ανάμεσα σε αυτού και τη Ουτοπία. Η Σαγγελία Θεσσαλονίκη, η Ασφάλεια, η Περισσία Πολιτική Αεροπορία και η ΔΕΗ κλείνουν το ρεύμα <coughs> και προβαίνουν στη κατάσταση δύο μηχανημάτων, απαραίτητον για την εκπομπή του ραδιοτοπία και τον Χορτιάτη, από τον Χωτιάτη. Η συνέλευση αποφασίζει να συνεχίσει, τη τελευταία, να συνεχίσει την εκπομπή του σταθμού παράνομα από τα ράτσα του στούντιου για άλλε δύο μήνες. Τελευταία εκπομπή του Ράδιοτοπία έγινε τη 5η-9η Τετάρτου, 1998, 2 με 3 το βράδυ, κάτω από βαριά συναισθηματική φόρτιση. Διάφορα δικαστήρια έχουν περάσει μέλη του σταθμού ω υπεύθυνοι του καταστατικού. Δηλαδή, ένας αριθμό μελών που άλλαζε κάθε χρόνο από τη συνέλευση, Έμπαιναν ω υπεύθυνοι στο καταστατικό του σταθμού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα που οι μπάντζοι ζητούσαν το όνομα ενό και μόνο υπεύθυνου και τις ανισχυτούσαν όταν πληροφορούσαν ότι η υπεύθυνη ήταν η συνέλευση και έπρεπε να στείλουν στα δικαστήρια κάθε φορά 10 με 12 άτομα. Οι κατηγορίε ήταν γενικά, μιλάμε καθ' όλη τη διάρκεια τη λειτουργία τη συγκεκριμένη συλλογικότητα, διατάραξη και ανησυχία που έχει να κάνει με τα τρίμερα, πολεδομία, «Παράνομο κτίσμα, η κεραία στην ταράτσα, παράνοη εκπομπή, όταν δεν εις καταθέσει στα καφέα για άδεια, και αντίσταση κατά της αρχής». Αυτό ήτανε συντομία το ιστορικό του Ράδου το οποία που είχε ζωή γύρω στα 10-11 χρόνια. Δεν ξέρω αν έχετε κάποιες ερωτήσεις σε, σε σχέση με αυτά τα οποία ακουστήκανε. Αλλιώ μπορούμε να πάμε στην παρουσίαση της εκπομπή μετά. Εγώ τι θα ήθελα να ρωτήσω τι αν θα ήθελε τώρα η τοπία να ξανασυσταθεί. Έχει αλλάξει το νομικό πλαίσιο, θα μπορούσε, δεν θα μπορούσε. Δηλαδή, έκλεισε το 98, θα μπορούσε να έχει ξανανοίξει. Όχι. Δεν υπήρχε θέληση, ήταν νομικό το θέμα. Τι ήρθε Η ερώτησή σου είναι τι θα γινόταν τώρα, αν έρχεται τώρα η τοπία. Δύο. Αν θα μπορούσε μετά το 98 να ανοίξει, για ποιο λόγο δεν. Ξανά άνοιξα και τώρα θα μπορούσε. Ναι, κοίταξε, από τότε μέχρι τώρα έχουν περάσει 20 χρόνια. Έχουν αλλάξει ε, αρκετά <σοίλιο> ο τρόπος <σοίλιο> με τον οποίο... <σοίλιο> Πες μου. 16. <σοίλιο> 16 χρόνια. <σοίλιο> <σοίλιο> Συγγνώμη, 16 χρόνια, όχι 20, 16 χρόνια. <σοίλιο> ε, ναι, έχουν αλλάξει αρκετά στον τρόπο με τον οποίο... χειρίζονται από την πλευρά του κράτους, θα έλεγα, και το Υπουργείο και από αντίστοιχα υπουργεία ε, διάφορα τέτοια αντίστοιχα κινήσης. Δηλαδή, ε, εγώ θα θεωρούσα ε, αδιανόητο το να αφήσουν ε, ένα, εκτός από το γεννησμιού του, ένα σταθμό που αρχίζει και αποκτά τέτοια δυναμική, τέτοια εμβέλεια, τέτοια μαζικότητα, ε, να μεγαλώσει, να φτάσει στο σημείο που ήταν τότε, δηλαδή προ 16 χρόνων εκτός αυτού νομίζω το ότι υπήρχαν κάποιες συνθήκες στην εποχή εκείνη δηλαδή το πως είχε ξεκινήσει ο σταθμός τότε, το πόσο ο κόσμος διαλαμβανόταν κάποια θέματα, κάποια ζητήματα και πόσο αργότερα που έπαιξε κομβικό ρόλο θέλησαν να χειριστούν κάποια άλλα θέματα στη συνέχεια του σταθμού μετά το 1993 με αποτέλεσμα αυτό το πράγμα τουλάχιστον σε αρκετά μέλη του σταθμού, να έχει αφήσει μια παρακαταθήκη για να μην επαναλάβει κάποια τέτοια λάθη παρελθόντος. Δηλαδή, εγώ το θεωρώ ότι σαν ραδιοτοπία ή σαν κάτι αντίστοιχο, παραπλήσιο, παραπλήσιο με αυτό που ήταν τότε ραδιοτοπία, ε, μέσα από τις μπάντες των ΕΦΕΜ, το θεωρώ πολύ δύσκολο να καταφέρει να γίνει. Ε, μπορεί, δηλαδή, περισσότερο σε κάπως πιο ακίνδυνα... Ε, Όπω είναι τώρα μέσα από το FM, σε κάποιους πιο ακίνδυνες, πιο trendy, με playlist κτλ. Καμία σχέση δηλαδή με αυτό που ήμασταν εμείς. Ίσως μέσα από κάποιο ιτερνετικά. Βέβαια, αν, επειδή δεν είμαι και μάντης, αν αισθανόταν κάποια συλλογικότητα η οποία είχε λησάξει, και ήθελε να αγωνιστεί πολύ με το συγκεκριμένο ζήτημα, πράγμα το οποίο ήθελε απεριόντιστο χρόνο και μεγάλο αριθμό ανθρώπων, θα μπορούσε να το ξανάβασε το θέμα σε επικυρότητα, και θα, τότε θα φαινόταν αν όντω θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Ε, τώρα, σε σχέση με την τοπία. Εγώ, όπως είπα, η τοπία σαν, σαν ράδιο τοπία δεν είχε ε, καταθέσει τα χαρτιά της για άδεια. Δηλαδή, είχε καταθέσει, είχε αρχίσει να μαζεύει χαρτιά, είχε καταθέσει κάποια χαρτιά, τα οποία αυτά θα μπορούσαμε να, να πούμε ότι με κάποιον τρόπο νομιλούσαν την ύπαρξή της στα εφέμου. Δηλαδή ήταν γνωστή ότι υπάρχει αυτή η συχνότητα σε αυτό το όνομα. Αλλά δεν είχαμε πάρει εμείς ποτέ κάποια έγκριση, δεν μας είχε γίνει κάποια απάντηση, ώστε εμείς είχαμε κάποιε φραγίδες, κάποια χατιά, τα οποία μας παραχωρούσαν έστω και προσωρινά ε, τη συχνότητα αυτή στο όνομα, στη συνειδητησία μας, να το πω κάπως γιατί οι συχνότητες υποτίθεται ότι είναι του, του κόσμου, του σπάνου, του δίνουν και νοικιάζονται σε κάποιε συγκεκριμένε νοσολογικότητας, σε κάποιες συγκεκριμένες εταιρείες. Εμείς δεν είχαμε ποτέ τέτοια νόμιμα χαρτιά, γιατί να, δεν είχα μάρια δηλαδή. Ανάφερα στην συγκεκριμένη χρονολογία, ε, θύμισε μου λίγο, ναι, στην οποία ήρθανε και μαζέψανε κάποια... Ναι, το 98, την επιχείρηση καταιγίδα, και μαζέψανε κάποια σημαντικά μηχανήματα, ε, για την εκπομπή του σταθμού. Οπότε, από τεχνική άποψη τουλάχιστον, ε, έτσι όπω ήταν τα πράγματα, δηλαδή χωρί εμεί τον έχουμε κάποια άδεια και χωρί τα μηχανήματα, θα έπρεπε πλέον να κινήσουμε έναν διαφορετικό αγώνα, μαθαίνοντα να συνεχίζαμε από μόνοι μα, σαν ράβδο Δεν ξέρω σε φαντάω. ή δεν ξέρω αν κάποιο <συσχελίου> από του άλλου συντρόφου παρευρίσκονται. Σε <συσχελίου> σχέση με <συσχελίου> τώρα, σε <συσχελίου> σχέση με τώρα, το <συσχελίου> σκηνικό <συσχελίου> είναι <συσχελίου> ριζικά <συσχελίου> δαγμένο. Δηλαδή, πάνω στην επικοινωνία είπε ο Γιώργος πριν, πέραστην από κινητά και ίδερ με τη διαδικτυακή ε, στρατμή. Άλλες ανάγκες καλούνται τότε, άλλο είναι το νεακό περιβάλλον αυτή τη στιγμή. Τώρα, η ερώτηση σε σχέση με το 98. Το 98 ήταν μια ιστορία που προχτήκανε κόντρε σε δεκαπτήρες έντερα. Δηλαδή, για το πού θε... Πού πρόκειται να πάει ή να μην πάει αυτή η ιστορία. Αυτή η κόντρα τελείωσε μπαίνοντα σε ένα πλαίσιο mm -hmm. ότι όποιο είναι να συνεχίσει ένα σταθμό αντιεμπορευματικό, με ανημιαία χαρακτηριστικά, με αυτοργάνωση άμεση δράση, χωρί διαφημίσει κτλ. προηγούμενα προηγούμενου αυτού του σταθμού, ο σταθμό είναι για να συνεχίσει. Mm -hmm. Δεν πήρε κανεί. Αυτή ήταν μια προτάσει που κατατέθηκε στο τέλο μια ένταση που υπήρξε μέσα από μια προσπάθεια επαναδιαπραγμάτευση χαρακτηριστικών. Το έγινε από κάποιου ανθρώπου σε σχέση με του σταθμού. Υπήρξε στη συνέχεια ένα πράγμα ότι να συνεχιστεί με βάση αυτό το πλαίσιο μια πρόταση τη ομαδοποίηση του χώρου τη Θεσσαλονίκη. Δεν υπήρξε κάποιο, κάποια συλλογική κίνηση ή κάποιο πίνακα που να συμμετοχθεί και να μπει με αυτή την κατεύθυνση. Έπεισε ένα κύκλο, λοιπόν. Πιστεύω σε εκείνη την εποχή ότι η χαρτούρα συζητήθηκε όχι μόνο από εσά, αλλά και από άλλου σταθμού έτσι πια τύπου σιγαλάκια. Ήταν, όπως, μία πρόθεση για να βρώσει τα στόματα όσων ήταν ενάντια σε αυτό που συνέβαινε εκείνη, εκείνη την εποχή της Θεσσαλονίκης. μόνο χειμό Θεσσαλονίκη. Ήταν, γενικά, μία διπλή κίνηση. Η πρώτη κίνηση είναι τυπλή, είναι η κίνηση του Κεθαλαίου, που σου λέει ότι να φύγει ο μικρό από τη μέση. Αυτή η κίνηση κτυφούσε τόσο εμάς, όσο επί τον Ακρόπολη, όσο επί τον Σαφάριξε. Υπάρχει μία δεύτερη κίνη εσύ μου την πει στο μάτι, έχει ε, συμβάλει στην ανάπτυξη αγώνων και έχει κηρύξει αυτόνομου αγώνες. Οπότε θα σε ποινικοποιήσω συγκεκριμένα πάντα. Μπορεί να κοβιέται όλοι η πόλη με αφήσει, αλλά εσύ θα προ δικαστήριο κοντά στο δικαστήριο του Ποτοπολέα. Μπορεί να είναι ο, αυτά να συμβαίνουν από παντού, αλλά εσένα είναι πάνω, θα στήσει ό,τι μπορεί να κάνω. Ναι, υπήρχε ένα πράγμα ο Τσίπρα, ο Ισαγγελέα, ο οποίο ήταν επάνω μας. Όποτε μπορούσε να στήσει τότε, βρέστη. <coughs> Ήχε μια προσπάθεια δηλαδή συγκεκριμένης, το όχι εσείς. Να πω και εγώ, δύο σκέψει. Η μία είναι ότι στη συνέχεια, μετά που έκυσε η ουτοπία, πρώτα έκυσε ο μετά η ουτοπία, εμείς είπαμε σ' ότι τα μηχανήματα είναι στη διάτηση, όποιον θέλει να ανοίξει ένα χείρο με αντίστοιχα χαρακτηριστικά. Ε, από Καβάλα, από Αγρίνιο, από Αθήνα ακόμη, ας πούμε, ε, ήρθανε σε επαφή, πούμε, και μας ρωτήσανε αν δίνουμε τα μηχανήματα. Εντάξει, προφανώς, εσύ είναι αυτοί που τα είχανε η ομάδα, που και τα να τα διαχειριστεί μετά το δουλήσιμο, εξέτασαν τα ε, ε, χαρακτηριστικά, οκ, okay. δεν τα πήρε κανείς, γιατί ήτανε, όταν του είπαμε, γιατί τι χρειάζεται για να λειτουργήσει, τι μηνέα έξοδα, τι πάγια έξοδα, τι εγκαταστάσεις της σε βουνό συγκεκριμένος που θα επιτρέπεται σε τα λοιπά, Κανένας δεν το να το κάνει έτσι. Και τότε που πήραμε την απόφαση να ανεβούμε στο χορτιάτι, ήταν κάτι σαν, σαν μια μεγάλη απόφαση. Δηλαδή είχαμε καθίσει, είχαμε συζητήσει, τα είχαμε βάλει κάτω, καν μπορούμε, ή είναι καλύτερα να το κλείσουμε ή να μείνουμε σε φάση πειρατικής λειτουργία κτλ. Και ενδεικτικό είναι Εντάξει, είπαμε. ότι okay, Είναι μια μεγάλη ιστορία. Πάρα πολύ μεγάλη. Πολλά λεφτά έξοδα. Κόπο. Ε, και αριθμό είναι ότι ο κυμποτό τελικά γι' αυτό λύησε. Ένα από του κύριου λόγου που λύησε ήταν αυτό. Φυσικά εντάξει είχαν μείνει λίγα άτομα, αλλά δεν κρατούσαν με εξι 7 άτομα. Αυτή η ιστορία. Έτσι. Ε, ενώ είχε και άδεια στο παρελθόν κυμποτό, α πούμε, και λιγότερου κινδύνου. Τώρα, όσο αφορά το σήμερα. Στο αυτό που είδαμε, το πριν, ένα αντίστοιχο εγχείρημα, κάτι γνώμη, μόνο διαδικτυακά θα μπορούσε να μπει. Έτσι να έχει τα ε, χαρακτηριστικά που είδε ραδιοειτοπία, δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο βέβαια αυτή τη στιγμή, ε, θα μπορούσε να υπάρχει αντίστοιχο πράγμα, μόνο διαδικτυακά. Πλέον με τα smartphone που οι περισσότεροι έχουν, πολλοί έχουν, π.χ. Ε, πρόσβαση στο, στο διαδίκτυο, θα μπορούσε να έχει αντίστοιχη <coughs> λειτουργία. Μόνο έτσι όμω πιστεύω με χαμηλά κόστη, με του ίδιου κίνδυνου. Αυτή είναι η νομιό μου. Εγώ ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο, κάπως πει γενικό. Είπες ότι εκεί γύρω στο 93 αποφασίσατε σε ένα σταθμό, όταν μπέρασε <συγκλώδη> συγκροτήματα, τουλάχιστον στα που φέρνουν σε μαγαζιά και καλύτερα. <συγκλώδη> Αυτό κάπως είναι και φορνικά με την ανάπτυξη της DIY στην Ελλάδα, το πράγμα το οποίο το θεωρώ από τα πιο σημαντικά χαρηκτικά τη κουλτούρα του οδηγισμού, ουσιαστικού χώρου. Ναι. Ε, πώς πάρθηκαν αυτές τις αποφάσεις, ποιες πού υπήρχαν, τι σχέση είχε αυτό με σήμερα, όπως λειτουργούσε τότε με το σήμερα. Ναι. Ε, εντάξει, δεν ήταν το ράδιο το οποίο από μόνο το οποίο <coughs> ξύπνησε και είπε «ΟΥΚΕΙ», okay. <coughs> ναι. Υπήρχαν, το DIY τότε ήταν στο ξεκίνημά του στην Ελλάδα, με τα αστικά κέντρα Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ...να έχουν αρχίσει να βάζουν αυτό το ζήτημα ξανά και ξανά ε, στην αρχή... ...σαν ε, συντερική διαδικασία κάποιων ομάδων και αργότερα σαν πρόταγμα πως παρατέρω κινήσεων. Και αυτό έχει να κάνει όχι απαραίτητα μόνο με τη μουσική. Υπήρχαν και θεατρικά από τη Βίλα Μαλλίας και όχι μόνο, τα οποία λειτουργούσαν με τα ίδια χαρακτηριστικά. Ε, σε κάποια φάση ένα συγκεκριμένο αριθμό ε, μέσα από τη συνέληψη του ράδιου το οποία βάζει αυτό το ζήτημα ότι καιρός είναι σιγά-σιγά και εμεί θα αναλογιζόμαστε ότι αυτά τα πράγματα τα οποία λέμε μέσα από τα μικρόφωνα έχουμε τη διάθεση και τη θέληση να τα πραγματώσουμε. Ε, δεν αποδέχθηκε κατευθείαν μέσα από τη συνέλευση. Υπήρχαν ε, ε, κάποιες τάσει ε, και ένα, μια μερίδα του σταθμού η οποία ε, διαφωνούσε με το να υιοθετήσουμε την DIY στιγμή, λέγοντας ότι απομονωνόμαστε έτσι από κάποιους καλλιτέχνες και τους περίγυρους τους ε, και, και αυτό θα οδηγήσει, στην, ενδεχομένως, αυτό να οδηγήσει στην απομόνωσή μας. Πράγμα το οποίο με την πάροδο του χρόνου, όταν τελικά κατακτήθηκε, δηλαδή πάθηκε απόφαση το ότι οι εκπομπές ε, που κάνουν εκδηλώσεις Π.χ. θα μπορούσαν δύο-τρει εκπομπέ από μόνο του πρωτοβουλιακά να κάνουν. π.χ. ένα ρεμπέτ κογκλέντι ή μια συναυλία. Η, η γενικά η, η εκδήλωση του ραδιο τοπία ε, θα πραγματοποιόταν μόνο με ανθρώπου, καλλιτέχνε, συγκροτήματα ή θεατρικά τέλο πάντων, τα οποία ε, τηρούν τη συγκεκριμένη στάση. Δηλαδή δεν παίζουν σε μαγαζιά. Ε, εκείνη την εποχή το εισιτήριο δυστυχώ δεν είχε καταφερθεί ώστε να εξαλειφθεί παντελώς, οπότε το δεδομένο εκείνης εποχής, το 93-95-98 98 ηταν το δυνατόν χαμηλότερο εισιτήριο. Κόστους, δύο κόστους. Ναι, το δυνατόν χαμηλότερο, <σχωσιά> το, το, το, το, το λεγόμενο εισιτήριο κόστους. Ε, σε συνδυασμό με αυτό που ανέφερα πριν ε, με τους ε, μουσικούς, ε, οι οποίοι ήταν ε, καθαρά στο εργαστικό κομμάτι, παραλύτσοντας σας ως σκλάβους για να μπορούμε να συνονόμαστε. Δεν ήταν και τα εύκολη ορφαία η, η απόφαση μέσα από τη συνέλευση. Ήταν αρκετά ψυχοφθόρα θα έλεγα και σε προσωπικές σχέσει που είχαν ε, άνθρωποι του σταθμού με κάποιους ε, καλλιτέχνες, να το πω κάπως έτσι, αλλά και πολύ δυσάρεστη λόγω της εντάσεις που δημιουργόταν μέσα στη συνέλευση. Αυτό να πω, όμως, ότι είχε να κάνει καθαρά στο κοινωνικό κομμάτι και όχι στο, στο πρόγραμμα που πέλεγε ο καθένας. Δηλαδή ο καθένας θα μπορούσε μέσα στην επομπή του να βάζει από χατζηδάκια, ας πούμε, μέχρι Σαβόπουλο, μέχρι ό,τι ήθελε. Ε, σταδιακά ε, υπήρχαν και άλλες συλλογικότητε, οι οποίες είχαν αρχίσει να βάζουν τέτοια κριτήρια συνεργασίας τους. Δεν ξέρω αν μέχρι σημείς έχω απαντήσει ορφαία για το κομμάτι της ουτοπίας εποχής εκείνης πριν συνεχίσω για το μετέπειτα. Σε απάντησα, αν είπως θέλεις κάτι παραπάνω σε σχέση με τη συνέλευση με τα παρόντα δεν ξέρω. Okay, okay. <χωρήσα> να παρόν, δεν να αναρωτήσω παρόν, δηλαδή πότε περίπου το αιτήσιμο. Δεν σ' άκουσα όμως. Αντίτιμο παντήριμο πότε από του τοπία, χωρίς, μέχρι και το τελευταίο τρίμερο, αν αντίτιμο εννοείς, ας πούμε, το εισιτήριο κόστος. Αυτό εννοείς, όχι. Το ράδιο Topia και το Radio Όπω ε, όπως στις υπόλοιπες λογικότητες, από όσο θυμάμαι την αποχή εκείνη, δεν είχαν κάνει συναυλίες, ε, εκτός αν υπήρχε μία, δυο, αλλά όχι μέσα στο Radio τοπία, χωρίς το εισιτήριο κόστος. Υπήρχαν κάποια θεατρικά, υπήρχαν πάρτι, υπήρχαν κάποια αγλένια, οποία. Δεν υπήρχε εισιτήριο, αλλά σαν τριήμερο ή σαν συναυλία, δεν είχε γίνει ποτέ. Αν μιλάμε για τώρα η το αδοτοπία, τώρα, έτσι. Ο κάνει κάποια στιγμή, μια ατιλήγη στι συναυλίας. Και σε όλες αυτές τις διαδικασίες, όπου ε, ο άλλος έρχεται για να καταναλώσει και μέσα από την κατανάλωση γίνεται χρηματοδότηση των στιγμήματων και κάνει μια ατιλήγη και λέει σταματάμε η διαδικασία αυτοκληματοδότησης των εμπειρημάτων μέσα από συναυλίες. Σταματάει τις συναυλίες και δεκμάται να στηρίξει σε ένα δίκτυο ακροατών που συμμετέχουν κιόλα με έναν τρόπο στον σταθμό, προσπαθεί να, να οργανώσει ένα, έναν άλλο τρόπο. Ε, αυτό γενικά για μένα έτσι, ε, ε, αφοτάει θετικό τρόπο, πραστικά, στη σχέση αυτή την επιλογή όχι συναυλίες που θα τα κάνουν τώρα το Αυτό πηγαίνει, πηγαίνει, πηγαίνει, η Κιβωτός για μια σειρά από λόγους. Τώρα μια βανιά εσωτερική κρίση, όπου αυτή αναγκάζεται την, την απόφαση της να τη σπάσει. Κάνει μια συναυλία τότε θυμάμαι στις εστίε με τους μόρους και πως πάει εκεί την προηγούμενη γραμμή ε, «Καμία σχέση με συναυλίες» και απολυθούν για κάποιες αποχωρήσει τότε, να βάση την ανάγκη της φυτάξης. Το Ραϊδοπιακά το μια χρειμμή αποφασίζει ότι δεν είναι να από την ε, αυλίες κτλ. κτλ. Όμως λέει το αυτό το πράγμα, θα είναι ένα πράγμα συνάντησης, συνέβησης ενός κόσμου, κατάλλησης χαρακτηριστικών, τα συγκροτήματα λέει, λέει ότι δεν θέλω να παίρνουν σε μαγαζιά, δεν θέλω να λειτουργήσουν σαν προμόσιο τη μουσική κοινή, να έρχονται τα μικρά συγκροτήματα για να συνεχίσουν να είναι καθημερινά τα μεγάλα. Και εξακολουθεί να στείλει συναυλίε, λέγοντα ε, ότι ε, τόσο κοστίζει να στείλει μια συναυλία, καλό θα ήταν ε, στην πόρτα να δώσει αυτό που αντιστοιχεί στον στο, αθλητή συναυλία. Δεν πέρασε σε μια κατάρτιση τη διαδικασία. Να προσθέσω ακόμα. Υπάρχει το 23, δεν είναι ενιαίο. Υπάρχει ένα ρεύμα που εκφράζεται κυρίω και τελικό πυρήνα είναι σε σχέση με τη Βίδα Ματία, η οποία παίρνει και αυτή την επιλογή που εκφράζεται τότε με τη σίγουρη με την αρνητική στάση στην Αθήνα, που λένε ότι δεν θέλουμε να λειτουργήσουμε σαν προμόσιο για, για συγκροτήματα που πάνε για μαγαζιά. Μα ενδιαφέρει ένα κόσμο που δεσμεύεται, που έχει δράσει και στάσει σε σχέση με το αναπνευματικό κοινωνικό κίνημα με τα δικά μου λόγια. Υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι, το οποίο κυρίω είναι ο πυρήνας των συστηρώνεται γύρω από το περιβάλλον δυτικό, που βάζει ένα πράγμα όχι oh, do it yourself, δεν βάζουμε αντίτιμο πουθενά, η λογική μας είναι ότι το, η μουσική μας είναι σαν υποκήρυξη, σαν την προσπάθεια μας να εκφραστούμε και να εκφραστούμε, και παίρνει σε μια λογική ότι βάζουμε από την τζέφη μας, εμείς τη σύντροφή μας, κάθε προσπάθεια που κάνουμε να εκφραστούμε και να επικοινωνήσουμε. Δεν βουλάμε συμπιά, παρότι τα βγάζουμε και κοστίζουμε. Ναι. Δεν ε, βάζουμε συμπίδιο, δεν, δεν, δεν. Είναι το 3 2 και ένα κάπως πιο, πιο συγκεκριμένο χαρακτηριστικό πράγμα. Κι όμως τα τριήμερα είχαν παίξεις πάντους που είχαν παίξει σε με μεγαζιά. Ναι, είχαν παίξεις ε, ε, και πριν. Παίξει το, στα, το πρώτα, αίσθημα, ήταν... στα πρώτα τριήμερα, στα οποία είχαν, υπήρχε μια, υπήρχε μια, υπήρχε μια, υπήρχε μια ναι. αλλαγή, αρκετά ριζική αλλαγή, η οποία έχει γίνει από... μέσα συνελεύσεις για τον... Αναφερθήκαν αυτά στο ξεκίνημα του... Okay. Ε... Σε ποιο θέλουμε απευθυνόμαστε, σε ποια... κάποια μέλη τα οποία θεωρούσαν... φανταζόταν το ράδιο το οποίο κάπως διαφορετικό από αυτό το οποίο έτεινε κάποιες άλλες τάσεις του σταθμού, και σταδιακά είχαν αρχίσει και έπαιρνε τις διαφορετικές μορφές τα τρίμερα τα οποία πραγμονόνταν κάθε καλοκαίρι. Ότι στα πρώτα τρίμερα είχαν παίξει συγκροτήματα τα οποία δεν είχαν καμία σχέση με το DIY. Ναι, αυτό το πράγμα ισχύει. Από τίποτα η γενιά, και άλλη ματιά λίγο, Πρώτα απ' όλα, η, η, η, η απόφαση αυτή που πάρτηκε, ο Γιώργος του είπε καλά ότι ήταν δύσκολη, πολύ δύσκολη απόφαση, yeah. ε, δεν ήταν μια ιδεολογική απόφαση, δηλαδή δεν καθίσαμε να συζητήσουμε θεωρητικά τη γέντομα αυτήν την ιστορία τα λοιπά. Ήταν ένα πράγμα που μα προέκυψε, και ήταν και τότε ας προέκυψε στα ζήτηματα. αλλά μα μας προέκυψε και στην πράξη, γιατί ε, ασχολιόμασταν με, με ένα μέσο, ασχολιό, κάναμε τις συναυλίες, ας πούμε, έτσι, η φύρθα ήταν μια ήταν.. Ένα μέσο μέσος που έστελνε μηνύματα. Έβγαζε τον λόγο σου προ τα έξω. Και όπω ήταν το ραδιόφωνο που έκανε τον λόγο, θεωρούσαμε και τι συναντήσει. Γινόταν μια ιστορία, ήμασταν α πούμε 30-40 άτομα και σκιζόμασταν στη δουλειά 15 μέρε πριν για να κάνουμε το κείμενο. Και ερχόντουσαν εντεξι τουρπάκια αυτού με τι υπάκλε, οι οποίοι παίζανε επάνω, φαινόταν α πούμε, και φτιάχναν καριέρα μετά. Και... και έλεγα μετά, ξέρω γιατί είναι κάπω σε ένα ρεύμα. Αυτά που λένε τι είναι, το ζήτημα τη καριέρα τι γίνεται, εμεί τελικά σαν ραδιόφωνο τι είμαστε, Α προωθούμε όπω και οι υπόλοιποι του εναλλακτικού ε, αντίστοιχου, και τέλο πάντων τι γίνεται με τον δικό μα τον λόγο, τον οποίο οργανώναμε με εκδηλώσει, συζητήσει, εκθέσει, ε, αφήσει, πολλά πράγματα στους ραδιόφωνου. Δεν ήταν μόνο οι συναντήσει που ξεκινούσαν 10-11, ξεκινούσαν από, από το πρωί πολλέ φορέ και δεν ερχόταν και κανένα ετσι έτσι, ερχόντουσαν 20-30 άτομα στις συζητήσεις και 1.500 εγώ στις συναυλίες. Και έλεγες τι γίνεται <σταλώς> με αυτούς ιστορία, πρέπει να υπάρχει χιλιάδες. ένα τέλος, έτσι. Και αυτό το πράγμα, <σταλώς> <σταλώς> πρέπει και καλά, είχε πολύ μεγάλο κόστος, αλλά θέλω να πω ότι μπορεί σήμερα, ας πούμε, να φαίνεται πιο εύκολο να πεις εμείς εμείς είμαστε με αυτού. Okay. Τότε ήταν ένα ζήτημα που έμεινε στην πράξη και είχε και κόστος και άλλου είδου, έτσι. Ότι είπαμε πριν ότι η χρηματοδότηση του ταθμού είχε ανάγκη, είχε ανάγκη, μεγάλες πολλά λεφτά. Η συναυλία τώρα, είχαμε φέρει, αυτό πούμε τον Πακερτζή, για παράδειγμα, που λε. μια χαρά. Ο Πακερτζής έφερε λεφτά στην, uh, στο τριήμερο, ενώ ήταν χαμός, πατήσει να πατώσει. Στις... <coughs> Αυτά τα λεφτά όλα ήταν τα έξοδα μιας χρονιάς, μισής χρονιάς. Έτσι, ήταν οι κεραίες, ήταν τα μηχανήματα, ήταν οι πλάβες, ήταν το ρεύμα, ήταν η αεφή, άστηνα αεφή. χίλια πράγματα. Ε, όταν πήραμε αυτή την απόφαση σήμαινε πολλά. Δεν ήταν ούτε θεωρητική ούτε ιδεολογική, ήταν κόστος. Και αντίστοιχα, για να καταλάβετε, ας πούμε, ε, και μια, συνέ, μια, μια ιστορικότητα, ας πούμε, υπάρχει αυτήν την ιστορία, αντίστοιχο το ζήτημα για πούμε τέτοιπο τους Το 91, 92, 93, 94, ξέρω εγώ, δεν υπήρχε σχέση. Που υπάρχει σήμερα σε όλο το αναδεκτικό κίνημα πούμε, στη Θεσσαλονίκη με του δημοσιογράφους. Οι δημοσιογράφοι ήταν ανάμεσά μα. Κυκλοφορούσαν και εμεί, δηλαδή είχαμε αισθητικά καλέ σχέσει. Ψάχναμε ήταν η ελεύθερη ραδιοφωνία, το είχαν γίνει, κάτι τηλεοράσει, κάτι πρώτα κανάλια, κάτι ραδιόφωνα. Μα κυνηγούσαν, ε, δικαστήρια το ένα το άλλο. Απειλέ, θα σα κλείσουμε. Ερχόταν ο άλλο αριστεριστή, είμαι στο τάδε ραδιόφωνα, θα δώσει μια συνέντευξη, να, να Ερχόταν η τηλεόραση, τραβούσε, ξέρω εγώ, δύο τρία πράγματα μέσα από το ραδιόφωνο. Ε, έκανε μια παρουσίαση, δεν είναι μια συνέντευξη. Κάποια στιγμή το μπροστά σε, σε ένα δίμηνο. Έτσι, τον το, που το αλήθυτο φτιάνει δημοσιογράφη, το ότι ήταν ένα σύντομα που το δεν υπήρχε σαν πραγματικότητα όπω είναι σήμερα, α πούμε, η ξεκάθο ρόλο των δημοσιογράφων, ήταν ένα πράγμα. πράγματα. Λοιπόν, ήταν μια πολύ συγκεκριμένη απόφαση και παίρνει και μέσω καταστολής αυτή η απόφαση και αποφασίσαμε ότι του κόβουν. Είναι γεγονό ότι στραφείταν τα εναντίον μα έτσι, ότι δηλαδή την κρίση στιγμή ε, πάνω στην ε, καταστολή όταν μα χτυπήσαν τι χαιρέέ, ε, χτυπήσαν πάνω στο στου και είπαμε στα, πήραμε τα τηλέφωνα αυτού των δημοσιογράφων και είπαμε λάτε τώρα, ξέρω εγώ τα κανάλια κτλ. Δεν φάνηκε ψυχή γιατί ακολουθήσαν όλοι το. Ε, τι επιταγέ των αφεντικών του και τα συμφέροντα των αφεντικών του. Δεν θέλω να κάνω τον έξινο, δεν το είχαμε προβλέψει. Την πατήσαμε. Παρ' όλα αυτά, η απόφαση που πήραμε να του κόψουμε είχε και αυτή κόστο. Γιατί και στη συνέχεια του χρειαζόμασταν. Θα μπορούσε να έχει κάποιο ότι του χρειαζόμασταν. Πήραμε μια απόφαση και είπαμε: Βγαίνουμε έξω από αυτό το ρεύμα. Εντελώ, με ό,τι κόστο και να έχει. Και ήταν αντίστοιχε αυτή. Την ίδια εποχή περίπου πάρθηκαν οι αποφάσει. Ξεχώρισε μια συλλογικότητα, πούμε. Σε, σε, σε άγνωστα νερά αποφάσισε να καθορίσει το χαρακτήρα τη, να συγκρουστεί και να ακολουθεί μια πορεία. Αυτή η πορεία σήμερα είναι λίγο πιο ξεκάθαρη και πρέπει να θυμάται την ιστορικότητά τη. Ορφαία, δεν ξέρω ε, επειδή νομίζω ότι είχε δύο σχέδια η ερώτησή σου σε σχέση με το σήμερα με τον DIY. Δεν ξέρω αν έχει απαντηθεί ή να συνεχίσουμε. Δεν ξέρω, παίζουμε. Ναι, ναι, Είμαστε τάξι? Ναι, να, να πω κάτι εγώ. Να ναι. Δύο πράγματα για αυτή την ευκλήρια ερώτηση εισιτήρι, εγώ δεν πήρασα ποτέ. Δηλαδή, εντάξει, ήμουν και ήφτο. Και εμείς κατελέναμε οποίο ευκλήδη, παιδί μου, τον Μάιο, επειδή και κάθε τάξη πέντε πάντες, ο καθένας έξησαν από μια κιθάρα, ας πούμε, και του παγάλου προωθούσε ένα ήταν, ας πούμε, το τρίμα, ήταν το... πούμε, του πούμε, και επειδή κανένα πολύ πιστητικά 15 χρόνια να χρόνια, ξέρω εγώ, δεν την ώρα να το πω Και δεν πώ είναι σήμερα στην κουζίνα του Στικιού, που λέει ότι γεννιά να αυτό είναι το κόστο. Είχε στην είσοδο. στην είσοδο ήταν να παιδιά, εντάξει, αυτό το κόστο, Αυτό όλων, έτσι. Εντάξει, αυτό είναι. Έλεγα άλλωστες δεν έχω φίλε, εντάξει ναι, αλλά είχα έναν κόφος αυτό, μα δεν είναι. Εντάξει, εντάξει. Να με έτσι, να Πάρα πολύ τσάπα έτσι, δεν Ναι, αυτό ήθελα να πω. Επειδή δεν ήταν αυτό, γιατί κάτι, επειδή ακούγεται κάποιος στο δεν είναι η φάση που ήταν ο ψυγνώσος ο Δήμαρχος στην πόρτα και σου λέει και εδώ σε λεφτά. Αλλά ήταν μια φάση που θυμάμαι τον κόσμο που ήταν. Δηλαδή και λάγα παιδιά στο πια, όλα τα τα εγώ, έτσι, να μην το την λέξη, σκληρά τα που θα λοιπά. Και το δεύτερο για, επειδή ενώ για ένα σταθμό τώρα, έχουν γίνει προσπάθειε έκτοτε, όπως μου τον ο λιγότερο του φίλου και τα λοιπά να εκτέχουν στους FM, Και γενικά επειδή προχωρήσει τεχνολογία και η καταστολή με η τεχνολογία και προχωρούσε ώστε να μπορείς, με λίγα λεφτά σχετικά να πιάσει ένα κομμάτι το κακό είναι ότι η καταστολή όπως έφερε τα γεγονότα των υπολογιστών ήταν ότι μπορούν να συμβούν πολύ πιο εύκολα όταν πρέπει να γυρίσει την κεραία. Αλλά επιχει... ε, επιχειρήματα α πούμε και μετά, την το οποία κάπω πειραματικά να ξεκινήσουμε να φεύγουν στα εφέμ, ΦΕ, έχουν γίνει στην Ελβετία και ήταν, είχαν και μια επιτυχία όσο αφορά το αρχικό στάδιο. Αυτό για το συγκείμενο θυμάμαι ότι μετά από κάθε κρήμα, τέλο πάντων, βγάζατε ένα φιλάδιο που λέγατε έξοδα, έσοδα που πήραν με ενίσχυα αυτό το οποίο το βγάζαμε σαν κείμενο στην επόμενη εκδήλωση που έκαναμε. Ήταν απόφαση μετά από μια περίοδο και πέρα, νομίζω μετά το 91-92 κατά και πέρα, ήταν απόφαση του αθμού να μην χρηματοδοτείται με τα λειτουργητικά έξοδα από τέτοιου είδους εκδηλώσει και αποφασίζαμε ποιά δυναμικά ζητήματα παίζουν την εποχή εκεί, έτσι ώστε να μοιράζονται εκεί πέρα τα λεφτά. Ε, επειδή δεν έχουμε εικόνα της εποχής, μπορεί να μην πει σε δωμαδιαίους ε, πόσες ως ζητήματος υπήρχαν εκπομπές. Σε νορμάλ φάση, δηλαδή όχι στην καλοκαίρι, ε, ή π.χ. όχι σε Χριστούγεννα και Πάσχα, γιατί μην ξεχνάμε ότι okay, η Αστικό Κέντρο όλα είναι μεγάλη φοιτητού πόλη Θεσσαλονίκη, ε, σε normal φάση, δηλαδή, αν πούμε ότι 8 μήνες το χρόνο περίπου, ε, νομίζω ότι οι εκπομπέ ε, ε, ξεκινούσαν ε, σε normal φάση από τις 10 η ώρα το πρωί μέχρι τις ε, 12 η το βράδυ, Ενδεχομένως, να πήχε να ένα κενό άμα κάποιο ή κάποιου προσωπικού λόγου, δηλαδή σε 2-3 ώρε, ενδεχομένω. Ε, φυσιολογικά όμω ε, ήταν αυτό. Δηλαδή, περίπου υπολόγισε γύρω στι. Ε, 12-14 ώρες. Και επίσης, πόσο μέλη ήσασταν? Ούτε αυτό ήταν κάτι στάνταρ, ε, καθότι έχουν γίνει αρκετές αλλαγές στο σταθμό. Ε, νομίζω στα καλύτερα φόρτα μας πρέπει να ήμασταν κάτι παραπάνω, κάτι λιγότερο από 30, ίσως κάτι παραπάνω από 30. Αυτό, αλλά υπήρχε και ένα μεγάλο δίκτυο, όπως το ανάφερα, το οποίο μας εφοδίαζε, εκτό από την οικονομική ε, να το πω, ενίσχυση, Μα έδιναν και υλικό, το οποίο δεν φέρουν όταν μέλη του σταθμού. Άρχονταν ήταν για 3 μήνες στη Θεσσαλονίκη και μας φέραν ορίστε τα CD, ορίστε οι αφήσεις, όρισε τα κείμενα από την Ολλανδία, από την Γερμανία, ξέρω εγώ. Εντάξει. Αλλά οι άνθρωποι οι οποίοι συμμετείχαν στην, στην συνέλευση του σταθμού, νομίζω ότι στο μέγιστο που είχε φτάσει πριν ήταν γύρω στις 30. Υπήρχε για τις ώρες λειτουργίας, που λες, οι ραδιοφωνικοί στάθμοι είναι το ότι ο ίδιος που σιγά σιγά την προοπτική της 24 λειτουργία. Τότε δεν υπήρχε ένα πομπιοντερ για να παίζει... Ε, ...νεπλαίλιστ. Και είχαν, πήγαν, ας πούμε, πομπινόφωνα, κασετόφωνα, ναι, διπλά δι δι δι δι δι δι κασετόφωνα στην αρχή, στη συνέχεια καρδικά τα πομπινόφωνα, προσπαθήσαμε να αγοράσουμε διάφορα πάνω κάτι, αστιγλία αγοράσαμε ένα πεντάσυντο και ε, το λέγαμε «αυτόματος κονσολιέρης» το και κάποια στιγμή πήρε ένα από του φυλακίε του Κακοβίδη και ζητούσε να μιλήσει με τον του Κοσολιέρη γιατί του είχα αρέσει πάρα πολύ μου. και τι θα προφανώ. Το πετάσει Ναι, ο είπε: Ήταν η μεγάλη τεχνολογία της εποχής, η οποία ήταν έξι CD. οποία το ένα σε από ότι είχαμε πέντε μέσα. Το οποίο αυτό βέβαια. Ήρθε τα τελευταία 4 χρόνια, νομίζω. Γιατί πριν από αυτό, ο αυτόματο Κοσογέννη ο βραδινό που τον βάζαμε 2 με 8, 2 με 10, 2 με 11 το πρωί, α πούμε. Ήταν κασετόφωνο το οποίο, στο οποίο βάζαμε μια 90 που είχαμε γράψει τις μέσα στη και σποτάκια μέσα στην 90 και έπεζε το βράδυ αυτή η κασέτα. Εγώ δηλαδή έχω κάνει πολλέ νυχτερινέ μεταμεσολαβητήσει με αυτοκίνητο εκτό πόλη που ακούγαμε. 50 λεπτά, ναυτία, ο Χράς Πυροχέρη, εκτός ελέγχου, για όλα αυτά. Τέσσερις μάντες, ας πούμε, ο Χράς Πυροχέρη, <laughs> ε, <laughs> ναυτία, εκτός ελέγχου και κάτι ακόμα σε, αυτό. <laughs> ναι. για, τα, για την παραγωγή που, που έκανες με τα, ε, τα πιόφωνα, που είναι τώρα στα ΕΦΕ και τα χαρακτηρίσεις ως τρέμβι, το λες, ε, από την έννοια ε, της μουσικής που παίζουν ναι, ή από το γεγονό ότι χρησιμοποιούν, ξέρω εγώ, playlist με... και έχουν λιγότερες εκπομπέσεις, Εγώ θα έλεγα το ότι από μόνη σου νομίζω, την απάντηση τη ξέρεις. Δηλαδή, από τη στιγμή που έρχεται σε πια εκδήλωση και έχεις, το ντοπί σε αυτό το θέμα, νομίζω ότι έχει από μόνη σου μια... Κριτική απέναντι στα υπάρχουν ε, ραδιόφωνα. Ε, τώρα, αν μιλάς σε μένα προσωπικά, την άποψή μου σε σχέση με αυτό είναι απόλυτη. Δηλαδή, ε, επάγγελμα των συγκεκριμένων ε, ραδιοσταθμών είναι η υποτίμηση των ακροατών, η υποτίμηση του ε, ψυχαγωγικού. Ενώ π.χ. 1431, που φαντάζομαι ότι. Προσέχει... Όχι, ε, τα ε, κινηματικά ραδιόφωνα, το 1431 και το Revolt όχι, δεν τα συμπεριλάβει μέσα σε αυτή την κριτική. Οχι, τα... okay, με εκπνήσει για τα υπόλοιπα, με τα... του δημοσιογράφου και με όλα τα... Και χωρί δημοσιογράφου. 89, Τανιά Ρέμπο, α πούμε, δεν έχει δημοσιογράφου μέσα που έχει μεγάλη κροματικότητα που ακούνε οι πάντε. Από τον Ταξιτζή, άμα μπει μέχρι τη ταβέρνα, άμα πάει να ακούνε τέτοιο σταθμό. Δεν, νομίζω ότι μάλλον τον παρεξήγησε σχέση. Εγώ δεν ανέφερα τα αδελφά, το πω εγχειρήματα, τα κινηματικά ραδιόφωνα. Όχι, με το 1431 πιστεύω ότι όπω και το Revolt η μεσημεριανή ζώνη που κάνουν την ε, πληροφόρηση συμμετράει αρκετά ε, και κέρδω και οι δύο σταθμοί αυτοί, όπω νομίζω και ο άλλο ρόδιο Πανεπιστημιακή Ζώνη και έκφραση στην Αθήνα που βγαίνουν στα FM ε, έχουν κάνει την πρώτη κίνηση. Δηλαδή δείχνουν ότι ναι, ενδεχομένω να γίνεται να βγαίνουν στα FM με τα δικά του προβλήματα βέβαια και με μικρότερη κλίμακα. Ε, ανέφερα την απουσία ενός ε, τέτοιου ε, ραδιοφώνου με την ε, μαζικότητα και την ε, συνέπεια χρονική, να το πω και σαν παρόν στην πόλη που είχε τότε το ράδιο Eutopia. Κατάλαβες. Τώρα για περισσότερο κοιντικοί θα πρέπει να μιλήσουν εκπρόσωποι των δυο ή τον υπολείπων ε, κινηματικών ραδιοφόνων. Αν το θεωρούν αυτό σαν δυναμία που το φαίνονται πολλοί ή όχι, δεν ξέρω. Δεν αναφέθηκα, πάντως, αυτό όχι. Δεν μετάλλει με πολλά, το, το επόμενο κομμάτι έχει να κάνει με την, με την εκπομπή. Δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλες ε, απορίες σε σχέση με το κεφάλαιο του ράδου Τοπία. Αυτής και εγώ μερικά. Όσα θέλεις, ναι. Ε, ένα αυτό με το ράδιο κυβοτότη του Τοπία Ριταλπάν ήταν Είχαν και διάφορες προσεγγίες διαφορετικές και όπως το καθένα τι φρέσβερο και τα λοιπά, καρξιαδοκοπία, είπαμε, αλλά αν ήταν ε, ε, συγγενικά, ας πούμε, έχει ρήματα ή αν ήταν διαφωνίες και τα λοιπά. Και επίσης πώς βρέθηκε ο κόσμος που αρχικά τα ξεκίνησε. Δηλαδή, κατάζομαι στη συνέχεια πλαισιώθηκαν από ανθρώπους που ήταν και σε όλα εδώ περιγράφηκα για τις αρχές του 90 στα μαθητικά, στα... Αλλά η πρώτη μαγιά, α πούμε, πώς βρέθηκε. Ναι, λοιπόν, ε, κοίταξα να τι Εγώ ήμουνα μέλο του Ραδιοτοπία. <συσίλιο> Παρόλο που η πρώτη μου απόπειρα για να μπω στο κοινωνικό ραδιόφωνο ήταν στο Ραδιο Κιβωτό, εγώ δεν κατάφερα τελικά να γίνω μέλο του Ράδου Κιβωτού γιατί, στο ράδιο, γιατί εκεί υπέρχα γνωστού. Οι γνωστοί οι οποίοι θέλησα να αξιοποιήσω, να πω έτσι, για να μπω σε λογικό, ήταν στο Ραδιο Κιβωτό, αλλά εκεί πέρα τότε να δίνω εγώ ε, συγκεκριμένο ποσό κάθε μήνα. Που δεν είχα εγώ αυτή τη δυνατότητα. Ε, οπότε, μαθαίνοντα ότι έχω και κάτι άλλο γνωστού στο Ραδιοτοπία. Τοπία, ε, πήγα στο Ραδιοτοπία, Τοπία, στο οποίο μου κάνανε ξεκάθαροι από τα πρώτα μέλη, από, από αυτού που είχαν ιδρύσει τότε την Ουτοπία, ότι εντάξει, αν όντω μα γνωστοποιήσει ότι οικονομικό πρόβλημα, αυτό δεν είναι λόγο για να μην γίνει με άλλου σταθμό, Θα φανεί την πορεία, κατά πόσο σου ενδιαφέρει αυτό το εγχείρημα. Οπότε, σαν μέλο του Ραδιοτοπία, Τοπία, δεν μπορώ να σου μιλήσω έστερα, εγώ για τον Ράδο και, και το θέλω και ο λίγο να γενιά, δηλαδή να μιλάει ένα μέλος, αλλά μπορώ σε κάποια πολύ βασικά πράγματα ναι, να σου απαντήσω σε σχέση με τον Ράδο Κιβοντός. Στη σχέση με την ερώτησή σου, λοιπόν, αν ήταν αδελφά τα ραδιόφωνα, ναι, ήταν τα δυο ραδιόφωνα του χώρου, τα δυο ραδιόφωνα τα οποία μοιραζόταν μαζί τους ίδιου κινδύνου και τα ίδια διλήμματα, και σαφέστατα ορισμένες φορές και στο εσωτερικό του στη συνέλευση ε, διαφωνίε μεταξύ των μελών, αλλά και διαφωνίε σε διάφορα ζητήματα μεταξύ των δύο ραδιοφώνων. Ναι, υπήρχαν τέτοιου είδου ε, διαφωνίε. Είναι ήταν απλά του τι είδου α πούμε, για να έχουμε μια εικόνα του περιβάλλοντο, α του συγκληματικού. Για αυτόν τον λόγο. Κοίταξε προσωπικά, εγώ τώρα και του παρόντο νομίζω ότι δεν είναι αξιολόγου το να μπω σε μια διαδικασία να πω, ε, ας πούμε το ότι σε κάποιες συνελεύσεις μέλη του Ράδου και Βοτός δεν είχαν λύσει το DIY, κατάλαβες, ή ενδεχομένως στη σχέση με τους μη... σε σχέση με, το... με τους δημοσιογράφους. Υπήρχε ένα μεγάλο κομμα... ένα κομμάτι του Ράδου και Βοτός στο οποίο δεν ήθελε να το βάλει σαν πρόταγμα αυτό το πράγμα ένα μια παρατήρηση και κάτα κάποια όσο και να προσπαθήσει, πάντα έχουν έναν πατριωτισμό. Δηλαδή ο και νομίζει ότι το δικό του είναι το αντίστοιχο το Και ψάχνει διάφορε για να Τώρα διαφορέ Συζητήσαμε πάρα πολύ. Εδώ καταρχήν ένα κομμάτι συννηθίκε τον δρόμο. Ένα κομμάτι από την ηθοπορία ένα κομμάτι από την ποτό. Και το ελεκτρικό με κάποιο τρόπο κομμάτι, συννηθίκε τον δρόμο. Μεγάλο του κομμάτι συννηθίκε τότε στι καταλήψει των Ποιον... ε... Οπότε υπήρχε ένα πράγμα, υπήρχαν σχέσει. Τώρα εκφραγμένε διαφορέ. Μια διαφορά που ήταν και στα σίγουρα ήταν όταν η ποτό. Ε, τραβάει μία γραμμή ενάντια στις συναντές την οποία, όπως είπα και πριν την έσπασε σε δυο δύο-3 χρόνια. Αυτή η, η γραμμή βγήκε λίγο επιθετικά, ενώ μέχρι τότε είχαμε την καταστολή που είχαμε τα συλλήψεις μαζί, την ηγητά μαζί κτλ. Βγαίνει η επιλογή και λέγαμε να συνεχίσουν, πηγαίνοντας να συνεχίσουμε το δίκτυο στήριξης και το οικονομικό δίκτυο. Γραφάνα μια γραμμή ενάντια σε αυτό, με έναν τρόπο κάπως επιθετικό, διακορίζοντας. Η μεγάπρο είναι και τη μήτα που είναι και λίγο μεγάλη, γιατί ήταν η στραγωστική επιθετική σύγκλουση και προς τη μήτα συναυλία με τη φόρτα του δραγκάλι θα είναι αυτά μεγάλη. Τώρα, ένα δεύτερο σημείο επίση στο εσωτερικό του που παίχθηκε κυρίως, ήταν το κομμάτι, λέει παιδί μου, κίνημα μη κίνημα. Παίχθηκε κάποια στιγμή Μαζικέ παραπολίσει από την κοινότητα το ζήτημα είναι τι κάνουμε, Είμαστε στον δρόμο όταν παίρνουμε ζητηματικά καταστάσει ή είμαστε στο, ε, στο ραδιόφωνο και κάνουμε κομπέ σχετικέ ή άσχετε. Το ραδιόφωνο δεν είχε περικυκλήσει τόσο, Ήταν, είχε περισσότερο κόσμο. Άφηγα την εκτίμησή μου και άνθρωποι το πιστεύω. Ε, είχε περισσότερο κόσμο που γονόταν. Ήταν περισσότερο, ρε παιδί που τυθότανε, στον δρόμο, χαλούσαν τις ώρες τους, εκείνες πράγματα. Μόνο και μια εκτίμηση. Ορατές ε, διαφορές και γενική συνέλευση που αποφασίζει για το χαρακτήρα... Εντάξει, εμείς είχαμε κάτι αφήνει το κοινωνική ραδιοφωνία, φωνή στα κινήματα, κεντήμα, το σωρά, δηλαδή, τα αυτό. ξέρω αν αυτό... Δηλαδή. μέσα στο αρκετός κόσμος και πάλι ένα κείμενο στην κατάληψη για τους αυτούλους. Αυτή λέω, ναι. Μια, ένα κείμενο και λέγαμε ότι αυτό που κάνει η τοπία, είναι, πούμε, το... το σωστό και εν πάση τόσοι έτσι συμπεριφέρονται απέναντι στα κινήματα και εμεί δεν υπάρχουν σαν κοιβωτός έδεικ. Οι μαζικές Κάνε ένα πράγμα που συμμετέχθηκε με τα αλλά ναι, Να, δεν η μπορώ... ιστορία αξίζει, όπω το είπε, στον τρυφόρο και πολλέ με διαφορετική τρόπο. Μέσα από πατέ, ε, μέσα από, από πατριωτισμού, μέσα από ε, διάφορα. Το ζητήμα είναι ότι για εμά που ήμασταν πιο νέοι και δεν μετείχαμε στα ραδιόφωνα, εκείνη την εποχή ήταν ότι το, το οποίο είχε μια πιο αναρχική προσέγγιση πραγμάτων και αποτύπωναν μια πιο αναρχική πρόταση, α πούμε, στην συμμετοχή. Ενώ το ράδιο και ο Βδός είχε μια πιο ελευθερία εκεί, έλεγα, και απαρτιζόταν μάλλον και πιο διαφορετικά μέλη και πολλοί από αυτούς, από αυτούς είναι και φίλοι μου και πάντως αυτό που μπορούσε σε εμάς είμαστε σαν προατές. Είχε μια τέτοια, μια τέτοια πολιτική λίγο λοιπόν, διάσταση. Βέβαια στο κοινωνικό ήταν μαζί και και να ότι η καταστολή ήταν κοινή είτε ή συνελευθεριακό είτε συναναρχικό είτε οτιδήποτε ενάντια θα υπάρχουν οπότε θα κατασταλεί. Οπότε υπήρχε και μια κερίνη γραμμή. Αλλά εντάξει, κάθε πράγμα έχει τι συγκρούσει, τι απογοητεύσει. Κάνε σχέση με τα χέρια αυτά. Ναι. Αυτό καλό είναι να είναι εδώ κάποιο το γράφημα για να κλείσει και το άλλο κομμάτι. Γιατί έχουν υποθεί πολλά. Οπότε, όπω λέει και είναι λίγο άκοψο να ρωτά τη μια πλευρά. Φέρεις σε δύσκολη θέση ανθρώπους, οι οποίες δεν μπορέσουν να πράγματα, δεν είναι και ο Αγίδελος. Τίποτα άλλο, σε σχέση με το ράδιο το οποίο πριν συνεχίσουμε... Να κάνουμε παρατήρηση, δηλαδή, της το κομμάτι που βουλεγόταν προσπάθεια να συνεχίσουν με τους Αντιναίους προσπάθεια να να η προσπάθεια να κάποιο καιρό, τελικά... Η ε, μας αφορούσε γιατί δεν ήταν ένα παραγωγικό πράγμα. Θα mm. είχε καλύτερη δυνατότητα και έκφραση. Και... Δεν Εδικά δεν τα Αθήνα, σε mm. πολλά και μεγάλα προβλήματα. Mm. Άρα προσπαθησαν χρόνια να ε, το εξωτερικό υπήρχε κάποια... κοινωνία μία αντίστοιχα εγχείρημα. Ναι, υπήρχαν κάποια στην mm. mm. ε, mm. Ιταλία. άλλο ένα, το οποίο δεν το θυμάμαι. Τους είχαμε γνωρίσει, βέβαια, σε διακοπές <laughs> ε, και κάποιοι από μετά είχαν έρθει και σε κάποιες δηλώσεις σταθμού και είχαμε ανταλλάξει κάποιο υλικό. Δηλαδή, μας είχαν στείλει κείμενα, φουσούλες και συγκροτήματα και εμείς το ίδιο. Αλλά δεν κατάφερε, έτσι, να γίνει πιο, να πάρει μεγαλύτερη μαζικότητα, να το πω αυτό το πέρα, να γίνει, έτσι, μια λυσίδα ραδιοφωνικών εγχειρημάτων. Για ραδιόφωνο, ρώτησε από ό,τι κατάλαβα. Εγώ θα ρωτήσω, εκείνη την εποχή όντω στην Ευρώπη, αυτό είναι η ώρα που η Γερμανία, εκείνη την εποχή υπήρχε παρόμοια ραδιοφωνία στην Ευρώπη. Ναι, υπήρχαν. Στην αρχή η Ιταλία. Ισπανία, Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία. Σε την παράνομη. <και> δεν μπορώ να το ξέρω, Κώστα. Γιατί άμα δεν του έχω γνωρίσει, κατάλαβε. Α πούμε, π.χ. η Αγγλία, ακούγαμε τέλο πάντων και για Ισπανία για καταλήψει. Π.χ. στην Αγγλία, οι καταλήψει είχαν μια διαφορετική αντιμετώπιση και στο εσωτερικό του και στο τρόπο στη σχέση του με τον Δήμο ή με την περιφέρεια. Οπότε, άμα τον άλλον δεν τον γνωρίζει για να σου μεταφέρει, κατάλαβε, σαν εκπρόσωπο του συγκεκριμένου κινήματο, του συγκεκριμένου χειρήματο, συγκεκριμένη ομάδα, να σου μεταφέρει ακριβώ. Πώ ε, λειτουργούν, δεν, δεν μπορεί να έχεις ε, μια αντικειμενική, να το πω, άποψη ότι ναι, είμαστε κοινή, ας πούμε, κατάλαβες, ότι είμαστε παραφέρει ραδιόφωνο Με τα συγκεκριμένα δύο τη Ιταλίας, που τους είχαμε γνωρίσει τη είχα Γάβδο, ναι, ήμασταν ε, αδερφά ραδιόφωνο Δηλαδή το ένα μάλιστα ξέπεπε και μέσα από κατάληψη, ήταν αντιοθεριζόμενο ε, χωρίς καμία διαφήμιση. Ε, και είχαμε ανταλλάξει κάποιο λίγο. Τώρα για περισσότερα δεν ξέρω. Εγώ είχα, μια, είχα πάει σε έναν ίδιο στον πρώτο που είχαν κάνει ζαπαντίσει στο Βερολίνο και εκεί ήταν διάφοροι από αυτού. δεν ξέρω, είχα μια εντύπωση που μπορεί να είναι από ό,τι μπορεί, η κόρη για συγγραφέα γιατί <laughs> ήμασταν πανάκια <laughs> του, κάτι τέτοιο. Ενώ απευθυνθήκαμε, α πούμε, θεωρούσαν τα εγχειρήματά μα. Δεν υπήρξε σοβαρότητα στην. Ένα τελίκο, πούμε, να απευθυνθούμε, α πούμε, είχαμε. Κάμε και αποφασίσεις συνέλευσης, δεν το έκανα δουλειά. Ένα συγκεκριμένο πλαίσιο για επικοινωνίες κτλ. Δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση. Εκόνα ήταν της απαξίωσης βέβαια. Τώρα έφερα και εγώ mm. Λοιπόν, προχωράμε. Mm. Το δεύτερο κομμάτι λοιπόν τη ημερινής παρουσίαση έχει να κάνει με την οφοδίτα κουρέλια. Από μικρό παιδί, μου άρεσε να ακούω ραδιόφωνο και να ξενυχτάω μαζί του. Το θεωρούσα πολύ ζεστή παρέα. Τον πρώτο καιρό τη εφηβεία δεν είχα τη διάθεση να κοινωνικοποιηθώ κάπω. Στα τέλη του 1980 όμω είχε αρχίσει να υπάρχει μεγάλη παρακμή στα στέλια δρόμου τη Νεολαία, Πάρκο Ντορέ, Πλατεία Τσιρογιάννη και Σενάτση Πουξέων Κορομιλά. Είδανε τότε που είχε πέσει πολύ πρέζα και γινόταν η επιχείρηση αρετή και ο κόσμο, φίλοι-φίλε, σταδιακά είχαν αρχίσει να σπάνε. Η επιχείρηση αρετή. Για όσου μια αποσημείωση δεν, δεν γνωρίζουν, ξεκίνησε το 1984 από τον τότε Υπουργό Δημόσιας Τάξη του Πασόκ, Αντώνη Δροσογιάννη. Αφρομείταν η ακαθάριση των εξαρχείων στην Αθήνα από του ΠΑΝΚΣ, η οποία όμω αργότερα επεκτάθηκε και στη Θεσσαλονίκη σε αντίστοιχα στέκια. Το τραγούδι των εκτό ελέγχου, η δικιά του αρετή, μιλάει ακριβώ γι' αυτό. Σε αυτή τη φάση λοιπόν, βρίσκω διέξοδο στο να κοινικοποιήσω την μου απέναντι σε όλη αυτή την επίλυση που από του κακού. Έτσι, Δύσκολο μια άκρη και ανεβαίνω συνέλευση του Ραδιοτοπία. τοπία. Η πρώτη εκπομπή από τα Κορέλια ήταν 31 89 και η τελευταία η 1 Τετάρτου του 1998. Συνολικά γινόταν για 9 χρόνια αναλυφό χειμώνα καλοκαίρι. Ήταν μια μουσική εκπομπή που εννέα τη γινόταν και λόγου με πανκ, hardcore και σκάφο μουσική που προωθούσε τη DIY ελληνική και ξένη σκηνή. Με κριτική σε συγκροτήματα και τραγούδια ανάλογα με τις στάση και το περιεχόμενό του. Θεματολογίε. Κάποιε από τι θεματολογίε που έχει ασχοληθεί αναπεριόδου η συγκεκριμένη εκπομπή: Καταλήψει Ελλάδα, Νορβηγία, Γερμανία και Ολλανδία, κρατική καταστολή, φυλακέ, τρελόχαρτα, δικαιώματα ζώων, εκμετάλλευση του πλανήτη, Ινδιάνη, ρατσισμό, φασισμός, μιλνταρισμός, πυρηνικά. Κριτική ή πολυεθνικέ εταιρείε μουσική, παλιά στέκια αντεγκράνου του νεολαία, καθημερινέ εικόνε, επικαιρότητα. Μερικά από τα αφιερώματα στην Αναχωπάνκ σκηνή, μεταφράσει στίχων, τραγούδια με αντιμπατσικό περιεχόμενο, τραγούδια με θέμα τη ερωτική σχέση, καθώ και την αφιφιλότητα, στην ελληνική πανκ και ταξίδι στην παγκόσμια πανκ σκηνή, καθώ και, και σε διάφορα αγαπημένα συγκροτήματα. Συνεντεύξει με ελληνικά συγκροτήματα. Όπω η ναυτία, εκτό ελέγχου, πίσα και πούπουλα, γκούλα, κανάστα, αλλά και με ξένα, όπω η VVK, Health Hazard, Stacked Dollar, η Bender, οι οποίοι έχουν παίξει και στο τρίμερο και υπάρχουν στο βίντεο του, του οποίου ενδεχομένω θα δούμε μετά. Γκάου Τζέλεν, αυτοί είχαν βγάλει σπίτι μαζί με του ε, ναυτία. Doom, και συζήτηση με το DIY, και με DIY με ελληνικά συγκροτήματα. Ε, Τέλο πάντων, ναι. Δίκτυο φύλων εκπομπή. Υπήρχε ανταλλαγή πληροφοριών με κόσμο από όλη την Ελλάδα, αλλά και από το εξωτερικό. Μιλούσαν για την κατάσταση του τόπου τους, στέρναν υλικό από τους χώρους, καταλήψεις και στέκια που κινούταν, δηλαδή εκδηλώσεις, τράσεις, καταστολές. Αρκετά θέματα δουλεύονταν μαζί με φίλους και φίλες και τα παρουσιάζαν παρέα. Λειτουργούσαν ένα κέντρο διακίνησης, κριτικής και παρουσίασης της πάνχης και κουλτούρας. Να πω και για τις καστατοσυλλογές, οι οποίες ήταν ε, μια προσωπική κίνηση ε, και νομίζω ότι είναι οποιοσδήποτε πατήσει μέσα στο internet είναι, μπορεί, είναι ανεβασμένη σε διάφορα blog. Η όλη κίνηση ξεκίνησε με 8 άδειες κασέτες και συνολικά κυκλοφορήσαν 6 συλλογές με ελληνικά συγκροτήματα και ένα με ξένο πάνκ. Τις έβαξα με στον group, χωρίς αυτά να πληρώνονται και τα πηγαίναν ως εισφοράον στο σταθμό. Η συγκεκριμένη κίνηση τελείωσε όταν η συνέλευση του σταθμού κατέληξε στο ότι οι δραστηριότητέ του είναι μέσα στα τρευματικά πλαίσια, οπότε και η πόλη싱 στο συλλογό με σκοπό τη στήριξη του σταθμού ανυπατήγαγε μια οικονομική συνυλλαγή την οποία δεν υπήρχε λόγο να συνεχιστεί. Οι καστολογίε αυτέ εξακολουθούν να υπάρχουν και τώρα. Εκδηλώσει αν ω ανάγκη, ανάγκη απέμφθηση εκτό του Δίου αλλά και σαν τρόπος οικονομικής ενίσχυσης του σταθμού, η εκπομπή έκανε κάποιες συγκληρώσεις. Είχαν γίνει έξι σωστέξι στο, στο βιολογικό, οι οποίες περιλαμβάνανε πάρτες συναυλίες, θεατρικά και χρονικά σχέδεις, προβολή, slides, βιντεοπροβολή, έκθεση αφίσας και κόμιξ. Τέσσερις συνδυογάνωσης με την κατάληψη «Βύρα Βαρβάρα» στην άνω πόλη, μέσα στη Βαρβάρα, με βιδοπροβολές, πάνω το κυμαντέρ και κινηματογράφου. Έκθεση με τη δουλειά της Μαρίας Ηλέκτρας το 97, η οποία μετά, η έκθεση αυτή, μεταφέρθηκε και στη Βίλα Μαλίας. Δραστηριοποιότανε πολύ φίλη τη εκπομπή και συνεργανώναμε διάφορα δοκουμέντα παρέα. Τα συγκροτήματα που παίζανε σε δηλώσεις εκπομπή ήτανε φίλοι και όταν κάτι από αυτά είδε να μαζέψουν πολλοί κόσμο, όπω π.χ. εκτό ελέγχου και πίσα και πούπουλα, εγκινεί συνενέσει επιλέγαμε να μην αναγράφονται τα ονόματά του στην αφήσα, αλλά κάποιο άλλο ψευδόνιμο, όπω περασμένε μου αγάπε, πειρατέ των πόλεων. ώστε να μην γίνει το διαχώριτο μισθοστή εξωβιολογικό. Δεν γινότανε. Αλλά με κάποιο τρόπο αυτό μαθαίνονταν για το ποιοι θα εμφανιστούν και γινόταν πάλι χαμό. Υπήρχε και ένα συγκρότημα. Το οποίο υπάρχει και αυτό στο DVD, το οποίο είναι να παιχτήρι μετά, το οποίο έχει υφετήσει το όνομα τη εκπομπή, συλλογόταν δηλαδή τα κουρέλια, είχε φτιαχτεί από μέλη φιλικών προ την εκπομπή συγκροτημάτων, όπω είναι Αφιέκτο, ελέγχου και Πίσα και Πούπουλα, είχαν υφετήσει το όνομα τη εκπομπή και έπαιζαν πάνε οι διασκευέ. Εφανίζουν αποκλειστικά στι εκδηλώσει εκπομπή και είχαν γράψει και ένα τραγούδι για την εκπομπή. Αντίστοιχη απόπειρα είχε γίνει αφορμή το περιοδικό στη Μιτιλίνη, δηλαδή είχε βγει και πέρα ένα συγκρότημα είχε υιοθετήσει το όνομα του περιοδικού αλλά είχε κρατήσει αρκετά πιο λίγο. Αναφερθώ τώρα στη ζωγραφιά η οποία κοσμεί την αφήσα του Απρίλη της Ανοπόλης, ε, Το σχέδιο αυτό ήταν το αυτοκόλλητο της εκπομπής το οποίο ε, μου το έχει κάνει η Μαρία Ηλέκτρα ε, Ω δώρο, στα έκταγενή θέλετε τη εκπομπή και να γίνει το αυτοκόλλητο τη εκπομπή. Τη είχα πει για το πόσο μου αρέσαν τα κάδρα που πυκονίζαν χαμίνια περασμένων εποχών, μου άρεσε πολύ η μοναξιά που περιγράφαν αυτέ οι ζωγραφιέ των προηγούμενων αιώνων. Επίση ήξερε ότι γούστραντζουν διάνοι στο Μεξικό και έτσι κάτσε και μου έφτιαξε το συγκεκριμένο σχέδιο που συνέχεια εκτό από αυτοκόλλητο έγινε ραπτό αφήσα, εξώφυλλο και μπλούζα. Να πω ότι το αυτό είχε αγαπηθεί πάρα πολύ και από κόσμο και μου ζητούσαν αντίτυπα για να του το προμηθεύω και αυτοί με τη σειρά τους να το βάζουν σε διάφορα μέρη που ταξιδεύανε. Ε, ως το αυτοκόλλητο λοιπόν είχε θεαθεί στη Τουρκία σε Gith Hostel, στο Βέλγιο σε σπίτια και καφέ, στη Γερμανία σε καταλήψεις, στην Αγγλία σε σπίτια και στέκια, στην Ιταλία σε καταλήψεις και διαδικανοικούς σταθμούς, στην Ολλανδία σε καταλήψεις, στην Ισπανία σε καταλήψεις, στην Δανία και Νορβηγία σε κα σε Αυστρία και Ελβετία, σε νευλιακού χώρου, στον υπόγειο τη Γαλλία, σε τηλεφωνικό θάλαμο στο λιμάνι τη Πορτογαλία, σε σπίτι στην Αυστραλία, στον υπόγειο <laughs> του Τόκιο τη Ιαπωνία, σε μια σχολή Μαϊτάη στην Ταϊλάνδη, <laughs> σε μια καντίνα στην παραλία τη Τουλούμ στο Μεξικό και μέσα στη ταλέτε του Τρένου για Κωνσταντινούπολη. <laughs> και να αναφερθώ και στη Μαρία Ηλέκτρα, η οποία είπε ότι είναι η κοπέλα η οποία είχε κάνει. Το αυτοκόλυτο τη εκπομπή και είχε και μια σχέση και με την εκπομπή, αλλά ήταν και μέλο του Ράδο Κιβωτό. Ήταν προσωπική φίλη και άργου την εκπομπή. Έχει ξανακάνει ανάλογη δουλειά για τα κουρέγια με απεικόνηση ενό ζευγαριού που ακούει την εκπομπή, περνάει ένα περιόδου από εδώ πέρα. Μια φίσα για συναυλία, αλλά και ένα εξώφυλλο από μια από με τον Δ. Κιχώτη, και αυτή περνάει από εδώ πέρα, με το άλογο του που έχει τον τίτλο UNT. No French No More. Τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιώ για το περιοδικό, το πυροδικό «Τα Τακουρένο. Η Μαρία Ελέκτρα ήταν μια κοπέλα που είχε δραστηριοποιηθεί μέσα στον μεταξικό χώρο του 90 με 95 και χρησιμοποιούσε την αγάπη τη για τη ζωγραφική για να χρωματίσει με φαντασία του γκρι του πόλη. Οι αφήσει προκηρύξεις, αυτοκόλλητα άρχισαν να αποκτούν ζωή και χρώματα και να ξεφύγουν τη κλασική μακέτα του συνθήματο σαν αναπόσω μέρο παρέα έφτιαχνε τα εξώφυλα των συγκροτιμάτων, τις αφήσει των καταλήψεων και των αυτοχειριζόμενων διαφωνικών σταθμών, τα slides των πάρτι και τα καλέσματα σε πορείες. Η Μαρία Ελέκτρα την βασική έμπνευση για όλες τις παραστατικές καλλιτεχνικές εκκρεμότητες. Τελειώνοντας, αναφερθώ στις καλύτερε και χειρότερες στιγμές, σαν εκπομπή τα κουρέγια μέσα από το ράδο τοπία, Καλύτερε στιγμές όταν με παίρνανε Μία από τις καλύτερε στιγμές, όταν με είχαν πάρει τηλέφωνο μέσα από τους για διαβατών και μου ζητήσαν παραγγελία από γενιά του χάους το κοινωνικά από προϊόντα, λέγοντάς μου ότι όλη η πτέρυγα των ανηλίκων ακούει την εκπομπή κάθε τετάρτης του τέρμα. Μια άλλη φορά, όταν με πήρε μια κοπέλα μέσα από το ψυχιατρίο της Σταυρούπολης και μου είπε ότι είμαι η καλύτερη παρέα τη εκεί μέσα για το σύντομο όπως ήθελα να πιστεύει διάστημα που την είχαν έγκ επειδή δεν την άφηνα να έχει ραδιοφωνάκι, αυτή το είχε κρυμμένο μέσα στη μαξιλαροθήκη τη και το άκουγε σιγά και ξαπλωμένη. Αλλά φοβόταν να μην του βάλει υποψίε επειδή περνούσε ώρε έτσι και ξαπλωμένη με το ραδιόφωνο αγκαλιά. Ένα φαντάρο από Σκοπιά που είχε ζητήσει πανξ Ρωμάνα, Υπήρχε μια πολύ ζεστή σχέση με ένα μεγάλο κομμάτι των κρατών. Μπορούσαν ανά πάσα στιγμή να πάρουν τηλέφωνα και να πούν το πώ Τα καλύτερα τηλέφωνα γινόταν μετά τα μεσάνυχτα και ορισμένα από αυτά γίνανε στον αέρα. Η εκπομπή ορισμένε φορέ σε σχέση με τα μεσάνυχτα, πριν είπα ότι ήταν κάθε Τετάρτη 8 με 10, ξεπερνούσε τι 10 η ώρα και έφτανε μέχρι τι πρώτες πρωινές ώρε. Από τι χειρότερε στιγμέ, όταν άξανε αντιπαλότητε με φιλικά συγκροτήματα ή γνωστά άτομα που υπήρχαν μέχρι και συντροφικέ σχέσει πιο πριν σε σχέση με το DIY. Υπήρχαν τηλέφωνα που ζητούσαν να μην λειτουργούμε κριτικά απέναντι σε group. Κοβόταν καλημέρε με διάφορους πρώην φίλους και συντρόφους. Αυτή ήταν και η παρουσίαση της εκπομπής, Για γιατί τη συνέχεια υπάρχει παρουσία παρουσίαση του περιοδικού. Δεν ξέρω αν κάποιοι από εσάς έχουν κάποιε απορίες σε σχέση με την εκπομπή. Έχεις πει σε κάτι θυματικές σου ότι έχεις αναφερθεί σε κάτι 100 g παρικονοσμένα με ειδικά στέλια. Σε ποια Μάλλον ε, αυτό που λες είναι ότι τσι... <σίλει> την εποχή που εγώ επέλεξα για να πάω να βρω το ράδιο τοπία και να γίνω μέλο του σταθμού, ήταν ότι τα τότε underground, στέκια τη Νεολαία να αρχίσει να παρακμάζουν. <σίλει> και, και ανάφερα το ότι ήταν πλατεία Τσιρογιάννη, δηλαδή το πάρκο του Ντορέ, <σίλει> και τα στέκια στην προξέων κορομιλά. <σίλει> ανάφερα το ότι είχε πέσει πολύ πρέζα τότε και οι σχέσει αυτέ είχαν αρχίσει να σπάγανε και διαλούσανε, χαρακτηρίζοντα μια παρακμή, μια ήττα μία καβάντα, δηλαδή, σε συνδυασμό με την επιχείρηση Αρετή που γινόταν αμέσως μαζί με την πρέζα τη συγκεκριμένη περίοδο που ανάφερε μετά και το Γιάννη. Αναφέρθηκα σε αυτά τα συγκεκριμένα στέκια. Να πω εγώ δύο λόγια για την εκπομπή, Έτσι, ένα γενικό ρόγο ότι ωραίο ε, ήταν ήτανε απορροπτήσε πολύ συχνά, πούμε, το... φανατικό ε, δηλαδή, κρατήριο, είχε σταθερό πρόγραμμα Ετοίμαζε πάντα ας πούμε, κάτι διαφορετικό, κάτι προσεγγμένο, κάτι... Κάτι... κάτι να κάθε φορά πήγε κουμπί, διόρκο. Ε, Ακολούθησε όμω πάντα τι εξελίξει, υπήρχε μια κατάλληληση, υπήρχε ένα ζήτημα που πάντα θα ακολουθούσε και θα, ε, θα συντονιζόταν με την ιστορία με... με διαφορετικό τρόπο κάθε φορά. Οπότε ήταν κινηματικό, υπήρχε και την, την περίοδο. Να πω και τα δύο, τσιφιο, και εγώ θα προσθέσω δύο τις τι καλύτερε στιγμέ. μία η για Υπάρχει okay, στην αίθμα πόσοι θα γίνετε στις τέσσερις, έξι, στο Και για να την προηγούμενη ρόση, την Βοτώ. Έχει αρχίσει ο Χαβαλές, να, εμείς είμαστε το παίζει η Βοτώ. Εδώ, εκεί, θα κάτι την από τα κοιτάκοτα την Και ο Γιώργος θα ας πούμε, και παίζει το το, Kids Be United από το Samsung από την FC United του και το είναι η η το Και φυσικά η συνέχεια. Κι το άλλο ήταν ότι η η η η η η όταν ήταν η η η η η η η η η η η η η η η η η αυτή την ερώτηση την είχαν κάνει και στην άλλη εκδήλωση. Κοίταξε, τότε δεν υπήρχε το ίντερνετ ή το YouTube για να λες ότι... Αλλά παρόλα αυτά υπήρχε, δηλαδή, για να καταλάβεις, να πω πάλι το παράδειγμα, αυτό το κλασικό ντέρμα που είχε βγει της Γενιά του Χάος, που είχε από την μια πλευρά γενιά του Χάος με άλλη διέξοδο, ακόμα και τώρα, εξακολουθεί να, δικ, να σε κασέτα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι ε, το πείσμα και η αγάπη ορισμένων παιδιών, ιδίως εκείνη την εποχή, την οποία δεν υπήρχαν αυτές οι δυνατότητες μέσω του ίντερνετ, μέσω της τεχνολογίας, και υπήρχε μεγαλύτερη ε, μαζικότητα, δηλαδή ήταν περισσότερο ο κόσμος ο οποίος από του να κάνει έτσι, μια DIY διακίνηση, ε, λειτουργούσε πάρα πολύ καλά. Ε, εκτός αυτού, να πω ότι ε, επειδή υπήρχε το ραδιόφωνο, ήταν αρκετός κόσμος και πομπή, ερχόταν σε επαφή και μου ήταν από μόνοι του στο υλικό, για να βγαίνει στο, στον αέρα. Αλλά και πριν το στο ραδιόφωνο, πίστεψέ δηλαδή, κασέτες από ανέκαθες κυκλοφούρες σε κολοτσέτες ανθρώπων ή φανζίν. πούμε και τα φανζίν, την εποχή εκείνη πάλι έτσι γινόταν, χέρι με χέρι. Πήγαινε, α πούμε, σε μια εκδήλωση, σε ένα πάρτι. Υπήρχαν σε ένα πάρτι κονταφαζίν, υπήρχαν μπασέτε. Υπήρχαν άνθρωποι που εισακούγαν ή του έλαβε του γνώριου. Σου είδαν το δικό του υλικό. Υπήρχαν μετά συγκροτήματα τα οποία κάνανε περιοδίε. Ποιοι ναυτά, α πούμε, είχαν κάνει τρει φορέ περιοδία. Είχαν φέρει φοβερό πράγμα από έξω, σε βινίλιο. Και αργότερα, στην τελευταία περιοδία και από συντί. Το ίδιο γινόταν, α και με συγκροτήματα που. Ερχόταν εδώ πέρα, παίρνανε πράγματα από εδώ πέρα. να ασού με τα βινήλια, τον ναυτία ή κασέζες, ξέρω εγώ, ξεχαθμένοι προφετοί, αλλά τα πηγαίναν αυτοί με τη σειρά τους εκεί πέρα. Υπήρχε έτσι μία κίνηση και από μουσικά σχήματα, ε, κι όχι μόνο. Δηλαδή, κάλλιστα χωρίς, νομίζω ότι η τεχνολογία μπορεί να έχει κάνει καλό. απ' την άλλη, έχει αχρηστέψει και ένα δυναμικό, το οποίο πλέον έχει μπει στο πατάρι. Ένα μεράγια, α πούμε, έτσι μια ειλικρίνεια κάπως σε σχέση με αυτό. Πάλι, υπάρχει, Δηλαδή, η έχεις αρχίσει με κάποιον τρόπο, προσπαθούν κάποιοι παιδί να συντηρήσουν DIY σχέση την διακίνηση. Ξεκινάει και μιλάει για την να πω εγώ, ο Γιώργος, είναι μια εκδοχή για τα με τα το μας πάνω σε μια κορδίδα του Σχετική, η οποία βέβαια τους άρεσε πολύ, αλλά μας Αν δε. δεν υπάρχει τίποτα άλλο, να πούμε και το τελευταίο κομμάτι του περιοδικού, ώστε το να μπει μετά προβολή ταινίας, γιατί ίσως κάποιοι έχουν κουραστεί, έχετε τα αρκετά, είναι και κάποιοι παιδιά όρθιοι εδώ πέρα, μήπω να συντονιστούμε έτσι λίγο με το που θα τελειώσει η παρουσία, να καθίσουμε πιο Λοιπόν, ε, ναι. Ναι. να μπούμε πότε στο τελευταίο κομμάτι τη παρουσίαση, υπάρχει κάποια άλλη απορία σε σχέση με την εκπομπή, Δεν βλέπω κάτι έτσι. Okay. Όπω ανάφερα, λοιπόν, ε, η εκπομπή ήταν για 9 χρόνια στο ράδιο το οποίο και τελείωσε το 98, προσωπικά δεν μου άρεσε η ιδέα ότι θα, σταματ... θα σταματούσε ε, αυτή η κατάσταση η οποία γινόταν ε, πάνω από το μικρόφωνο της τοπίας και έτσι επέλεξα σε έντυπη μορφή πλέον να κάθομαι και να εκδίδω ένα περιοδικό ε, αρκετά προσωπικό με το όνομα της εκπομπής. Το πρώτο περιοδικό που ήταν κάπως και πιο δοκιμαστικό θα έλεγα για να δω πώς θα πήγαινε σε μένα και τέτοια απόκριση θα είχε. Το πρώτο τεύχος είχε βγει για το 99, είχε γραφτεί ένα χρόνο μετά το κλείσμα του σταθμού και ήταν μια συλλογή από τα κείμενα της εκπομπής που είχαν βγει αναπεριόδους μέσα από την εκπομπή, εκπομπή καθόλου τη διάρκειά τη. Ε, αν με ρωτήσει κάποιος... Πώς θα χαρακτήριζα εγώ το περιοδικό, θα το χαρακτήριζα σαν πολιτική λογοτεχνία. Στο εξωτερικό έχουν πληροφορήσει ότι υπάρχει ένας χαρακτηρισμός που λέγεται Ego Sein, από το personal δηλαδή, αυτό το οποίο περιγράφει. Πώς πιστεύει μεταφραστεί σε έξι γλώσσες. Πώς. Σε γερμανικά έχει μεταφραστεί στα γερμανικά από μία πρώην συντρόφισα καθαρά και από προσωπικούς Έχω επιλέξει στα μέχρι τώρα έντυπα που έχουν βγει, είναι 8 στη συνέχεια, να χρησιμοποιώ μια απλοϊκή κατανοητή γλώσσα που αρκετές φορές έχει το χαρακτήρα της αφήγησης μέσα από παρεθεντολογικές εικόνες, τις οποίες τις έχω ερμηνεύσει σύμφωνα με τη δική μου αντίληψη. Δηλαδή, περισσότερο... Περισσότερες περισσότερε σελίδε έχουν να κάνουν με παρθεντολογικά σχημικά τα οποία είχαν λάβει η χώρα με τη δική μου συμμετοχή, προσπαθώντα να μεταφέρω κάποιε παλιέ ξεχασμένε σχέσει τύπου ζόμπι, κάποιε ανεκλήρωτες καταστάσει ένα βήμα πριν, πριν τον παράδεισο, οι οποίοι με, με την αιμονή ενδεχομένω θα γίνονται κόλαση για ορισμένου. έχει χαρακτηρίσει το περιοδικό αρκετά στενάχωρο. Ε, σε σχέση με τις εικόνες οποίες περιγράφει. Να πω το ότι κάθε φορά ε, απευθύνομαι σε διάφορους φίλους, φίλες και συντρόφους και συντρόφισσες για να συνοδεύσουν το έντυπο με δικά τους σχέδια, σκίτσα, είτε από τατου, είτε από χαλκογραφίες, ε, χαρακτικά, είτε από δικά τους ε, σχέδια, ε, γνωρίζοντας οι περισσότεροι το περιεχόμενο του περιοδικού και μέσα σε αυτά τα πρότυπα, αν μου επιτρέπεται η έκφραση, μου χαρίζουν κάποια σχέδια για να συμπεριληφθούν σε κάθε κυκλοφορία. Συν με κάποιους ανθρώπους με τους οποίους ανταλλάζω απόψεις πάνω σε κάποια γεγονότα, είτε με επηρεάζουν και γίνονται και αυτοί με τη σειρά τους, οι άσιμοι ήρωες του επόμενου επόμενοι ε, Δεν έχει κάποια χρονολογική, να το πω, ε, στάνταρ ημερομηνία κυκλοφορία. Ε, καθότι έχει να κάνει καθαρά με την προσωπική διάθεση και την ετοιμότητα για το πότε πιστεύω ότι είναι καλό να βγει. Το τελευταίο είχε κάνει για να βγει τρία χρόνια και μέχρι τώρα στα δύο επόμενα μετά την τελευταία κυκλοφορία δεν έχει κυκλοφορήσει κάτι καινούριο. Η επιλογή του περιοδικού είναι να βγαίνει πάντα χωρίς οικονομικό αντίτυπο, δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο, κάποια οικονομική συνδιαλλαγή σε αυτούς που θέλουν να το πάρουνε και να διακινείται χέρι με χέρι, μέσα από του θεκριζόμενους χώρους και καταλήψεις. Δεν πάει δηλαδή ούτε σε εγγνώσεις τουλάχιστον, ούτε σε βιβλιοπολία, ούτε σε περίπτερα, ούτε σε κάποια έτσι, άσομαι τραπή, η λέξη, φιλικά μαγαζιά. Κάθε φορά βγαίνουν 1850 αντίτυπα είναι ένα σπρώμαυρο με 32 σελίδες, και υπάρχει κάποια διαφορά στην, στον τρόπο γραφής από τα πρώτα με τα τελευταία. Έχουν περάσει διάφοροι φίλοι, όπως είπα, μέσα από τις σελίδε του και ήταν περισσότερο ένας, μια ανάγκη, ένα τρόπος ε, καταγραφής συναισθημάτων ε, για να μείνει ενδεχομένως και σε κάποιες διαδρομές οι οποίες ε, Κάπου να χαθήκα στην πορεία. Ε, αν υπάρχουν άνθρωποι που δεν το έχουν πάρει ποτέ το περιοδικό, να πω το ότι έχω φέρει μαζί μου 10 CD που έχουν και τακτοτεύσει σε PDF. Αν έχουν τη δυνατότητα να μπορούν να το διαβάζουν μέσω υπολογιστού μέσω laptop, πολύ ευχαρίστω να έρθουν μετά, μετά το τέλος εδώ πέρα τη παρουσίαση, μετά το τέλο τη παρουσίαση να τους μοιράσω αυτά τα 10 CD, που είναι, όπως είπα, σε PDF. Αυτά είναι σε σχέση με το περιοδικό, δεν μου έχετε κάτι άλλο τώρα. Άνα περιόδους έχουν μεταφραστεί στοίχοι, έχουν μπεί και κάποιες θεματολογίες σε σχέση με το εργασιακό. Είναι αληθινές ιστορίες. Ναι. οι Ιστορίες είναι αληθινές στην συντριπτική του πλειοψηφία, όπως προείπα, είναι εικόνες περισσότερε από το παρελθόν μέχρι και ενδεχομένως το πρόσφατο παρόν. Ε, μέσα από την δική μου οπτική ανάλυση ε, υπάρχει ως ε, συνήθω ε, ένα πρώτο πρόσωπο το οποίο προσπαθεί να μεταφέρει στους αναγνώστε κάποιες εικόνες και να τι αναλύσει σύμφωνα με τον δικό του συλλογισμό. Διάφοροι φίλοι μου έχουν πει ότι έχουν ταυτιστεί με αυτό. Διάφοροι παλιοί σύντροφοι έχουν συγκινηθεί με την αναφορά τους μέσα από εκεί πέρα. Είναι πραγματικέ ιστορίες. Ε, Απλώ, ε, όπω γίνεται με όλα τα πράγματα, μπορεί κάποιοι άνθρωποι να τις έχουν, που τις έχουν ζήσει να τις έχουν ερμηνεύσει κάπω διαφορετικά. Όπω σα συμβαίνει σε όλε τι εικόνε, σε όλε τι σχέσει και σε όλα τα συναισθήματα. Παιδιά. Η παρουσίαση έχει κλείσει δύο ώρες, σε πέντε λεπτά κλείνουμε αισίως δύο ώρες, άμα υπάρχει κάποια άλλη ε, απορία ή κάτι, εμένα μου έχει διαφύγει από αυτά τα οποία θέλατε εσείς να ακούσετε. Αν να πω, επίσης, ότι υπάρχουν ε, και κάποιοι φίλοι και συντρόφισσες οι οποίοι με έχουν βοηθήσει στην επιμέλεια του περιοδικού, στο συντακτικό, στο στήσιμο, στη διανομή. Δηλαδή κάθε φορά ε, συμμετέχουν διάφοροι άνθρωποι. Τα κείμενα είναι εξ ολοκλήρου γραμμένα από μένα. Τα σχέδια από διαφορετικούς φίλους και φίλες όπες και βοήθεια είτε ηλικοί είτε ηθική από διάφορους αωρατούς, και ορατούς. Λοιπόν Θέλετε να βάλουμε την ταινία? Πριν να μην τελειώσει τόσο άδοξα αναλογικά για το περιοδικό, έτσι, εγώ νομίζω ότι είναι το θα γίνει και ειδικά της Ελλάδας. Μπορείς να ξέρω αν υπάρχει άλλο τόσο, τόσο, τόσο χρόνια. Δεν το έτσι, έχω ψάξει, εσείς. Εγώ το διαβάζω φανατικά, έτσι. Εκτός το ότι συνεχίζει, ας πούμε, το στείλει την αντίληψη κουλτούρα τη εκπομπής, έχει και μια άλλη ματιά, έτσι, μια τεχνική, ε, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Ε, και έχει ένα χαρακτήρα, διαμορφώνεται, είναι σαν να μεγαλώνουμε μέσα από το περιοδικό. Αυτή είναι η δικιά μου τη <συγκλώδη> Συνεχίζει να έχει ξαναλέω τι εκπομπέ. Συμμετέχει, ε, μπορεί να πηγαίνει δύο-τρία χρόνια α πούμε, αλλά θα τα... έχει την αναφορά στα ορθά που έχει μόνο στα προσωπικά και στα κοινωνικά γεγονότα που θυμάτισαν όλους μας, τις καταστάσεις, τις σχέσεις μέσα στις παρέες, αναφερθεί σε όλα. Καλημέρα μου αρέσει πολύ. Στη συνέχεια θα βάλω ένα βίντεο, το οποίο κρατάει γύρω στη μία ώρα, νομίζω κάτι λιγότερο 70 λεπτά. Έχει αποσπάσματα από κάποια τα Τοπία και από κάποιες εκδηλώσεις εκπομπής περνάνε και χρονολογίες και αφήσει πριν από τα αποσπάσματα αυτά τα μουσικά έτσι ώστε ο κόσμος να βλέπει, δεν κλαβάνε περίπου και το στήσιμο και την χρονολογία και δραματιζόταν όλα αυτά. Είναι γύρω στα 10 12 συγκροτήματα, ένα με δύο τραγούδια το καθένα, τα ονόματα παίζουν, κάνουν καλή δουλειά πάνω στην αθόνη, οπότε δεν χρειάζεται να προλογίσω κάτι άλλο.